Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ιστορικό της κατάληψης, μίλησέ μα για το πως ξεκίνησε η κατάληψη στο πρώην Πίκπα, γιατί επιλέχθηκε καθώς και τι παρουσία είχατε στο Ηράκλειο και γενικότερα. Ε, ωραία, λοιπόν η κατάληψη του Πίκπα βασικά στην πραγματικότητα γεννήθηκε από, από μια πρόθεση ας πούμε, κάποιων ανθρώπων μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη ε, το 2008. Γεννήθηκε από μια πρόθεση ας πούμε, του να υπάρξει ένα ανοιχτό κοινωνικό χώρο στο Ηράκλειο. Ε, εκείνη την εποχή ας πούμε, υπήρχε κάποιο κόσμο ο οποίο ε, συζητούσε ήδη τη δημιουργία ας πούμε, κάποιου στεκιού ας πούμε, στο Ηράκλειο, ε, κυρίω κόσμο ο οποίο ήταν φοιτητή και μέσα από δηλαδή, μέσα από μια αναζήτηση ας πούμε, που, που κάναμε γενικά και γενικώ ότι βρεθήκαμε κάποιου κόσμο ε, μετά από αυτό το πράγμα. Ε, κάναμε κάποια κοινή συνέλευση, δηλαδή ο κόσμο που αναζητούσε τρόπο για να κάνει κατάληψη και ο κόσμο που έψαχνε για το αναζητούσε για στέκι. Ε, αποφασίσαμε από κοινού ότι ο καλύτερος τρόπος που θα, μπορούσαμε να, που θα μπορούσε να, να εκπροσωπώσανε καλύτερα τις ιδέες μα ήταν μέσα από ένα αυτορανωμένο εγχείρημα, ας πούμε, κατηλημμένου χώρου, απολευθερωμένου χώρου ε, και όχι από ένα στέκι με νίκιο. Δημιουργήθηκε μία συνέλευση κάπου κοντά στο στα τέλη φλεβάρι του 2009. Συζητήθηκαν αρκετά πράγματα όπως ε, τι θα μπορούσε να είχε αυτό το, αυτή η κατάληψη, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εκεί πέρα. να ζητούσαμε δηλαδή ένα πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαμε να δράσουμε όλος αυτός ο κόσμος που είχαμε μαζευτεί. Αυτό το πράγμα κράτησε, η αλήθεια ήταν αρκετό καιρό. Ε, αναζητούσαμε εννοείται και... Στο πως, α πούμε, στο σε, γεωγραφικά, στου σε ποιο χώρου, θα μπορούσε θα μπορούσαν καλύτερα ας πούμε, να, ε, να προσαρμοστούν, ναι, να, να, να, ναι, να, να προσαρμοστούν ιδέε μα και να μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κόσμο, ας πούμε, άνετα και να έχουμε μια, μια σχέση ας πούμε, με τον υπόλοιπο κόσμο τη γειτονιά ή ας πούμε τέλο πάντων, του, του κόσμου και του γύρω, α πούμε. Εντάξει, υπήρχαν πολλέ σκέψει για αρκετά για αρκετού χώρου, πούμε, κατάληψη, πούμε, σε διάφορα μέρη του Ρακλίου. Καταλήξαμε, κατα, καταλήξαμε στο, στο πίκπα γιατί η αλήθεια είναι ότι ευνοούσε σε πολλά πράγματα πρώτον στο ότι δεν ήταν πολύ μακριά από το κέντρο του Ιρακλείου δηλαδή δεν ήταν πολύ μακριά από την, καθημερινότητα, από την κεντρική καθημερινότητα του Ιρακλείου Ήτανε σε ένα κομμάτι ας πούμε της πόλης το οποίο είχε επικοινωνία γενικά με αρκετά σημεία του κέντρου που συνήθω καλούνται πόρειες, που μαζεύεται κόσμος Επίση, ένα κομμάτι επίσης που μπορώ να πω ας πούμε, ότι ήταν ενθαρρυντικό ας πούμε, ήταν το γεγονό ότι το ιδιοκτησιακό ήταν λίγο μπερδεμένο. Δηλαδή, σε, σε γενικέ γραμμέ, τα πρώην ΠΙΚΠΑ όταν, ε, όταν καταργηθήκανε το ιδιοκτησιακό του στην πραγματικότητα πέρασε λίγο στον αέρα. Γιατί, α, αν και κανονικά το, τα ΠΙΚΠΑ ήταν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγεία τότε, ε, mm -hmm. για κάποιο λόγο η ιδιοκτησία του ε, όταν καταργηθήκαν μείνανε λίγο στον αέρα. Δηλαδή. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις, υπή, υπή, ε, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή, Όταν μπήκαμε μέσα Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε πούμε, η νομαρχία Που έκανε κάποιες κινήσεις για να Το διεκδικήσει Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις Το διεκδίκησε και η, η, η, η διπέο, Όπως λέμε εδώ στο Ηράκλειο Η οποία είναι η διεύθυνση υγείας ας πούμε, Της περιφέρειας Κρήτης ας πούμε, Είναι κάτι σαν το, το παράδειγμα του προϊκή υγείας ας πούμε, στο Ηράκλειο το διεκδίκησα ας πούμε, και σε ένα μεγάλο κομμάτι γιατί μάλλον ε, και τελικώς από ό,τι φαίνεται ανήκει εκεί πέρα γιατί και οι διαδικασίες εκένωσης ξεκίνησαν από εκεί από στη, στην ΚΕΔ που είναι η εκτιματική εταιρεία του δημοσίου Μπορούμε να, Εγώ δηλαδή μπορώ να κάνω την εκτίμηση ότι τελικώς, ας πούμε η, η ΚΕΔ ας πούμε, το, ε, έτεξε την εκένωση και ήταν αυτή μάλιστα, η οποία προβλήθηκε και, περι, και το περισσότερο ε, από τα ΜΜΕΑ μετά την, μετά την εκένωση ε, η αλήθεια είναι όμω ότι ξεκινώντα από μία περίπτωση επίσκεψη που είχαμε α πούμε από μια, που είχαμε, ας πούμε, από μια ε, κουστοδία πουμε απο μια υπευθύνων τη ΔΕ, πούμε, πάντων ε, στην κατάληψη ας πούμε πριν ένα χρόνο περίπου, δηλαδή την ίδια περίοδο με τώρα ας πούμε, πάνω κάτω. Ε, mm -hmm. Μα είπα ότι στην πραγματικότητα αυτή διεκδικούν το κτίριο και ότι έχουν κάνει ήδη αίτηση, ας πούμε, και στην και στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να περάσει σε αυτή η ιδιοκτησία ε, του κτίριου του πρώην πίκπα Και σε μια μάλιστα παρέμβαση, ας πούμε, που είχαμε κάνει κιόλα. Ε, την, την, επο, την επομένη κιόλα μέρα, αυτή τη ε, ε, παρέμφαση, πούμε, που είχαν τις επίσκεψεις που, που είχαμε από αυτού του ανθρώπου, ε, σε μια παρέμβαση που κάναμε στην στη ΔΕΠΕ. Ε, μα εξήγησε ο τότε διευθυντή ε, τη αλλέργο υπηρεσία ότι στην πραγματικότητα ναι, εγώ έχω κάνει ας πούμε μια δήλωση διεκδίκηση, αλλά μα με ένα ειρωνικό πούμε τρόπο και λίγο και με ένα τρόπο πούμε, που αρμόζει λίγο και στη θέση εξουσία που κατέχει αυτή τη στιγμή και στο παρελθόν του ας πούμε γιατί μιλάμε και για πρώην βουλευτή ας πούμε, του Πασόκ ο οποίος μας είπε ο Λίγης ότι στην πραγματικότητα ο, ο, καλύτερος θα, ο, ο καλύτερος θα κερδίσει δηλαδή αντιλαμβανόταν στην πραγματικότητα στο, σε ποιος ας πούμε, ε, τελικώς, ας πούμε θα επικρατήσει αυτό το θέμα ως μια παρτίδα σκακιού ας πούμε στην οποία ε, έχει ένα μεγάλο, μια μεγάλη ευθύνη στο πώ θα κινηθούν και κάποια πιόνια, ίσω, γιατί δεν, δεν νομίζω ότι, ήταν και, ότι είναι και από του άνθρωπου. Δηλαδή, με, με την αυτοπεποίθηση που είχε και αυτό ο δεν νομίζω ότι ε, ήταν και από τους ανθρώπους που, είναι και από του άνθρωπου που δεν ξέρουν ας πούμε, που πατάνε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, mm -hmm. δεν δε φοβήθηκε ευθέω να μα πει σε μια παρέμβαση 30-40 ανθρώπων να, να μα πει ξεκάθαρα ότι ναι, στην πραγματικότητα θα κερδίσω εγώ γιατί είμαι ο καλύτερο και θα σα πάρω το κτίριο. Τέλο πάντων, παρόλα αυτά. Ε, για να μην ε, μακρυγρίσως με περισσότερο, η κατάληψη του πίκπα δημιουργήθηκε από α, κυρίως από ανάγκη, α, ανάγκες απέφθινης, α πούμε, ε, προς την κοινωνία μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη, από τις πρώτες από τις πότες μέρες της κατάληψης. Ε, το Μάιο του, του 2009, που τελικώς μπήκαμε πούμε, μέσα στο κτίριο, ε, προσπαθήσαμε να δώσουμε όσο, όσο γίνεται περισσότερο πολιτικά χαρακτηριστικά σε, αυτό το, σε αυτή την κατάληψη. Ε, υπήρχαν ιδέες και, στέ, και σκέψεις για διάφορες δράσεις που θα μπορούσαν να είχαν γίνει εκεί πέρα, ε, όπως μαθήματα αυτόμορφωση. Ε, ε, Γενικώ το πώ μπορούμε να μεταφέρουμε τι γνώσει σε κόσμο κτλ. κτλ να διαχύσουμε δηλαδή, το, το ζήτημα τη της, της γνώση και, και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξε πούμε, για αρκετό και καιρό η κατάληψη πούμε, είχε ω και κεντρική, θεμα, κεντρική θεμα, ε, θεματική τη αυτό το πράγμα, δηλαδή πώ θα μπορέσουμε να, να μεταδώσουμε εμπειρίε, αγώνα ας πούμε, και, γενικά, και γενικά γνώση ας πούμε, στον υπόλοιπο κόσμο, μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Ε, κάναμε εκδηλώ, είχαμε κάνει διάφορες εκδηλώσεις σε σχέση με το ζήτημα της, ε, της παρέμβασης ας πούμε, στο, στην κοινωνία ε, Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι κάναμε μια εκδήλωση με κάποιους ας πούμε, ανθρώπους που είχαν έρθει από το σύνδεσμο αντιλησίων Συνείδησε το ζήτημα του στρατού, της άρνησης στρατεύση και εν γένει το ζήτημα του στρατού τέλο πάντων σαν θεσμό στην στη κοινωνία μας <σ dando> ε, μια εκδήλωση η οποία είχε πάει και πολύ καλά κιόλα. σε μια προσπάθεια πούμε, να κάνουμε μια καμπάνια γιατί τότε ήταν και η περίοδος της 22ης Οκτωβρίου και περιμέναμε και είχαμε δηλαδή στήσει μια καμπάνια πληροφόρηση σε σχέση με όλο αυτό το πράγμα ας πούμε, και με τον τελίριο, το, το παραλύρημα το, το εθνικό σε σχέση με, με την εθνική επαίτεια και όλα αυτά τα πράγματα Συνεχίζοντα στο ίδιο πλαίσιο, ας πούμε, είχα, ε, είχαν πούμε, είχαμε γίνει κατακυρού αρκετέ αρκετές ε, ε, α πούμε, με θεματική αγώνε, σε αγώνων, και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή δοκιματέρα, ταινίε πούμε και όλα αυτά. Ταυτόχρονα λειτουργούσε μια βιβλιοθήκη ο κόσμο, να διαβάσει να δει διάφορα πράγματα. Ε, υπήρχε κόσμος ο οποίος απλόχερα μα έδινε υλικό από το αρχείο του προκειμένου να, ε, να μπορέσει ας πούμε, να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα ας πούμε, αυτή η βιβλιοθήκη και μπορώ να πω κιόλας ότι είχε μια, μια καλή ας πούμε, παρουσία ας πούμε, βιβλίων από, διάφορε, από διάφορες θεματικές ας πούμε, και ένα αρχείο αρκετά μεγάλο του αναρχικού αντεξουαστικού χώρου από αφίσες, εφημερίδες, μπροσούρε πολλά πράγματα. Κάπου στη περίοδο, ας πούμε, Γενάρη με Φλεβάρη του 2010 προσπαθήσαμε να, ε, να έρθουμε σε επαφή, πούμε, με με ανθρώπους, ας πούμε, της, ε, των αγώνων, πούμε, του 60 ε, στην Ελλάδα. Ε, μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, επικοινωνήσαμε τότε με το, με, με το σύντροφο, τον το Κατσαρό, ε, που είχε και εκδώσει πριν μια δεκαετία περίπου και το βιβλίο «Εγώ προβοκάτωρας ο τρομοκράτης» που τέλος πάντων mm -hmm. έβαζε τις εμπειρίε του ας πούμε, σε σχέση με τους αγώνες που είχε ζήσει ας πούμε, και το πώς έβλεπε αυτό στα πράγματα ας πούμε, σε σχέση με τότε και τη δράση του ας πούμε, και τη την αντιδικτατορική δράση που είχε εκείνη την εποχή ε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, είχαμε κάνει μια εκδήλωση με το, το Στέργιο ο οποίο είχε έρθει, μα είχε μιλήσει μας μετέφερε τις του, ας πούμε. Η εκδήλωση είχε αρκετό κόσμο, οι ερωτήσεις, ήταν, οι ερωτήσεις που είχαν γίνει αφορούσαν πάρα πολύ πούμε, τη σύνδεση των αγώνων του τότε με τους, με τους αγώνες του σήμερα. Ας πούμε. Mm -hmm. ε, άλλωστε υπάρχει και μια, και μια μπροσούρα ας πούμε, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα η οποία θα εκδοθεί ας πούμε, σε λίγο καιρό σε σχέση με εκείνη την εκδήλωση που είχε γίνει ε, εκείνες τις μέρες. Επίση, στα ίδια πλαίσια, ας πούμε, είχε γίνει τότε και μια εκδήλωση για ε, το ζήτημα τη κοινωνική ληστεία. πούμε κατά κύριο λόγο, από το βιβλίο που είχε βγει πριν από χρόνια από ένα στέκει στην Αθήνα, ε, που λεγόταν Η ε, ιστορία τη κοινωνική ληστεία. Στην οποία ας πούμε, το αξιοποίησαμε ας πούμε, τα λεγόμενα ας πούμε, του βιβλίου και αυτό που διαπραγματευόταν το συγκεκριμένο βιβλίο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ιστορική ανασκόπηση. Ε, του ζητήματος α πούμε τη κοινωνική δυστυχία στην Ελλάδα κτλ. Φτάνοντα μέχρι και το σήμερα και προσπαθού να, να συνδέσουμε διάφορε εμπειρίε του παρελθόντος με του σήμερα ας πούμε και, στην, και στις περιπτώσει για τι περιψτό συγκρόφων που έχουν φυλακιστεί για, για υποθέσει ελισών ε, ε, ε, ε, σε τράπεζε Πάνω κάτω. Θα μπορούσα να πω ότι αυτή ήταν η, η δράση μας, ας πούμε, όσον αφορά σαν, ε, σαν συνέλευση, ας πούμε, του ΠίκΠΑ, έτσι, της κατάληψης του Πίκπα ε, εκείνες, ε, εκείνες τις μέρες, ε, ε, εκείνους τους μήνες, ας πούμε. Ε, εννοείται ότι είχαμε, υπήρχαν και διάφορες δραστηριότητες ε, από εκεί και πέρα, δηλαδή διάφορε συνελεύσεις που είτε φιλοξενήθηκαν, είτε έτρεξαν από εκεί μέσα. Υπήρξε mm -hmm. μια ομάδα μαθητών η οποία προσπαθούσε να δράσει και να δημιουργήσει ένα έντυπο Παρέμβαση στα σχολεία σε γυμνάσια και Λίκια. Είχαμε α πούμε κάνει και προ... είχαμε συστήσει διάφορε συνελέύσεις είτε για το ζήτημα τη με στου Μτανάστε και εκείνη την περίοδο επίση ήταν και εκεί πω το Μάρτιν περίπου ήταν και υπόθεση της προφυλάκηση του Μάριου Ζέρβα η οποία είχε τρέξει mm -hmm. από κάποιο κόσμο ας πούμε, πρωτοβουλιακά μέσα από εκεί. Ε, τέλος πάντων ε, ήταν μια κατάληψη η οποία έδινε ας πούμε, ε, χώρο και φωνή, α πούμε, σε, σε διαφορετικό που ήθελε να, να αξιοποιήσει, ας πούμε, τη, τη, ήθελε να αξιοποιήσει το χώρο προκειμένου να μπορέσει να κάνει πράγματα πούμε, στην πόλη. Έτσι αυτό. Αυτά πάνω κάτω τώρα σε σχέση με την πρώτη ερώτηση. Μίλησα μα τώρα για προηγούμενες περιπτώσεις καταστολής που έχετε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, καθιστοτικές ή παρακρατικές, στην κατάληψη αλλά και γενικότερα. Τέλος πάντων, για να ξεκινήσουμε να σου πω ότι γενικά από την κατάληψη δεν είχαμε ποτέ δεχθεί κανενούς είδους πούμε, επίθεση, είτε από αστυνομία, είτε ε, το λένε, από, από κάποια παρακρατική δράση φασιστών πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Γενικά σε γενικές γραμμές είχαμε, δηλαδή μπορούμε να πούμε, πούμε ότι κίνησε... Αρκετά καλά δηλαδή, σε αυτό το θέμα, α πούμε, τη καταστολή καπ... των, των, των παρακρατικών επιθέσεων, ας πούμε, και δεν είχαμε και. Ποτέ, ποτέ δηλαδή δεν, είχα, δεν, δεν είχαμε, ας πούμε, και κάποια ε, περίπτωση ας πούμε, που, που να ήρθαμε ας πούμε, σε ρίξει, με την αστυνομία ή κάτι τέτοιο. Απλά η αλήθεια είναι ότι λόγο, πούμε, του, του σημείου εκεί πέρα. Κεντρικά α πούμε, υπή, υπή, υπή, υπή, υπήρχε σίγουρα πούμε, μια κινητικότητα από τη μοίρα τη αστυνομία αρκετέ φορέ. Δηλαδή, αρκετέ φορέ έτυχε να, να περνάνε έξω από την κατάληψη, α πούμε. Ε, να υπάρχει κόσμο ο οποίο ε, ε, να, να τον σταματάνε, πούμε, για παράδειγμα, στα 200 μέτρα πούμε, πιο πέρα, πούμε, κτλ, κτλ. Για εξακρίβωση, α κτλ. Αυτά τα είχαμε η αλήθεια είναι τον πρώτο καιρό, ε, αρκετά συχνά κιόλα, α πούμε. Δηλαδή, τέτοιου τύπου παρακολουθήσει, α πούμε, κτλ ή προσεγγίσεις ας πούμε, από, τη, από μεριά ασφαλιστών και τέτοια αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε δεν, δεν είχαμε ποτέ πούμε, κάποια ευθεία επίθεση κατά μέτροπον επίθεση πούμε, προς την κατάληψη του πίκου, ας πούμε, κάτι τέτοιο. εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι και η παρουσία τους και μόνο το παιδάκι με εξοργίζει πούμε, τώρα δεν είναι, δεν είναι νομίζω ζήτημα να το, να το διαχωρίζουμε τόν από τα άλλο αλλά σίγουρα δεν είχαμε κάποια επίθεση ας πούμε, όπως αυτές... Όπως αυτό που, που ξέρουμε, πούμε, το τι σημαίνει η επίθεση, πούμε, σε ένα κατηλημμένο χώρο που έχουν υπάρξει πούμε, στην Ελλάδα και που σίγουρα και, πούμε, έχετε ζήσει πούμε, τις εμπειρίες αυτές, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει συμβία κάτι τέτοιο στον στο χώρο του Πίκπα, ότι συνέβη κάτι τέτοιο ποτέ. Μίλησε μας, αν θέλει τώρα, λοιπόν, για την καταστολή γενικότερα στο Ηράκλειο και πώς έχει κλιμακωθεί αυτή. Ε, η αλήθεια είναι ότι στο Ηράκλειο, όπως και σε κάθε πόλη, καταστολή μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε πάντα, έτσι, δηλαδή καταστολή. Υπήρχαν πάντα πούμε, περιπτώσεις στρανταχτές ε, καταστολή σε σχέση με, με κινήσεις ή με δράσεις πούμε, αναρχικών ομάδων και, και αναρχικών πούμε, συντρόφων γενικότερα πούμε, στο Ηράκλειο. Εγώ θα ξεκινήσω ε, από το 2008 το, το, το Φλεβάρι περίπου, με, Γενάρη με Φλεβάρι. Είναι η εποχή που... Ε, δεν ξέρω αν θυμάστε κιόλας ότι ήταν η εποχή που είχε ξεκινήσει αυτή η υπόθεση ας πούμε περί ε, του ξεκαθαρίσματος ε, ε, μεταζωνιανά ας πούμε εδώ στην Κρήτη. Ήταν ε, ναι, ναι. Η, η απόβαση που τέλος παντων είχαν κάνει εντός αγωγικών ας πούμε η απόβαση που είχαν κάνει με τους μπάτσους ή την αντρομοκρατική ας πούμε τις ειδικές δυνάμεις με ταϊκά που, που είχαν σκάσει πάνω στο χωριό ας πούμε για την ιστορία πούμε, με τα καρτένα ναρκωτικών. Και εκείνη εκείνη την περίοδο ας πούμε είχαμε μια έξαρση βασικά στην κρήτη τις ε, τις δρας ας πούμε τις assinames τις ε, ε, τις εντός αγροικόνα ας πούμε πώς να το πω ακριβώς τις, τις παραλόγες ας πούμε δρας ας πούμε που εντάξει, σταματούσαν συσταματούσα κόσμο με παρατεταμένα ας πούμε, ε, τα, τα πολυβόλα ας πούμε, κτλ, κτλ. Σε εθνικέ οδού κτλ. Στο χωριό, στην πραγματικότητα το χωριό, θύμιζε περισσότερο ε, πώ κατεχόμενη πόλη, ας πούμε, κάτι σαν και αυτό που είδαμε πώ να συμβαίνει ας πούμε, στην, στην, στην Κερατέα. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και τότε εδώ πέρα. Εκείνη την εποχή είχαμε, τη, δηλαδή, με το που έγινε αυτό το πράγμα. Λίγο, λίγο καιρό πιο μετά, α πούμε, είχαμε τη, το γεγονό ότι ένας ε, σύντροφό μας ε, στο Ιάκλειο απήχθη α, από, ε, από ανθρώπου τη αντρο, Αντρομοκρατική. Ο οποίο, α πούμε, ανακρίθηκε σε ένα μέρος τέλο πάντων που και ο ίδιος δεν δε γνώριζε πού ακριβώς ήταν. Α πούμε, και ουσιαστικά τον μαζέψαν, πούμε, με. Με συγκεκριμένη ας πούμε, μέθοδο. Τέλο πάντων η συγκεκριμένη ενέργεια μα έγινε γνωστή από τον σύντροφο. Προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να γνωστοποιήσουμε τη, τη, το, το, το, το γεγονός αυτό στη, στην κοινωνία τη Κρήτη. Ε, αμέσως πούμε και είχε καλυστέσουμε μια εντό αγριό συνέντευξη τύπου. Αλλά στην πραγματικότητα κινηματική ας πούμε, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλες οι πολιτικές δυνάμει και οι, οι, οι φορέ του Ηρακλείου τι ακριβώ έγινε και ε, συγκεκριμένα με την απαγωγή και όλα αυτά τα πράγματα. Για αρκετέ μέρε και όλα ήταν στα πρωτοσέλιδα των τοπικών, ε, των τοπικών εφημερίδων ας πούμε, και στα κανάλια. Ήταν πρώτο θέμα ας πούμε, το, το θέμα αυτό τη πούμε του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ε, μετά από λίγο καιρό βέβαια είχε, είχαν βγει και για διάφορα δημοσίευματα τα οποία κάνανε λόγο και για άλλες πούμε, περιπτώσεις απαγωγής πολιτών είτε ανθρώπων πούμε, που υπάρχουν στα κινήματα και σε άλλα μέρη της Κρήτης. Τότε δηλαδή σαν απάντησή μας πούμε, είχαμε κάνει μια καμπάνια γενικότερα για το ζήτημα της καταστολής και με τον τρόπο ε, τον, ε, με τον οποίο το, ε, ήρθανε εδώ πέρα να τον εφαρμόσουν ουσιαστικά γιατί μιλάμε για μια εντελώς απροκάλυπτη πούμε, ε, είναι, ενέργεια Καταστολή και φίμου πούμε, ουσιαστικά ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται ας πούμε, και έχουν συγκεκριμένε ιδέε. Είχαμε, είχαμε κάνει αρκετέ παρεμβάσει και στο ίδιο το χωριό ας πούμε, στα ζωνιά, είχαμε κάνει κάποιε παρεμβάσει, είχαμε κάνει τότε μια, μια καμπάνια ας πούμε σε σχέση με αυτό το θέμα. Στην πόλη, είχαμε κάνει μια κεντρική πορεία ε, σε σχέση με αυτό το ζήτημα, το οποίο και προσφορέ στηριχθεί πούμε, και από κοινωνικού φορεί και κόμματα ας πούμε και οργανώσεις τη αριστερά, πούμε. Ε, οι οποίοι τοποθετηθήκαν ας πούμε, για το ζήτημα αυτό ε, στη συνέχεια ε, μετά από αυτό το ας πούμε παρακάτω φτάνουμε στα μέσα Ιουλίου περίπου του, του 2008 που τότε έχουμε τη, ε, την προσπάθεια από την κατάληψη της Πρητανίας να εκενώσει ε, να απειλήσει μάλλον με εκένωση την κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο ε, έγινε ας πούμε μια προσπάθεια ε, μαζί με τον Ισαγγελέα ε, για τον οποίο θα αναφερθούμε και πιο μετά σε σχέση με, ε, με την εκένωση και το ζήτημα του πίκπα. η αλήθεια είναι ότι βέβαια η προπαγάνδα πούμε, που, που είχαν εξαπολύσει για το ζήτημα αυτό ήταν, ε, ήταν ας πούμε λίγο περίεργη δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούσαν με ένα τρόπο ε, και αυτό ταυτόχρονα αλλά και ε, με όπλο τι οικοφάνει ενό χώρου να, να βάλουν προ τα έξω το την εικόνα ας πούμε ε, των που των περιθωριακών ανθρώπων, εντάξει, τα κλασικά πάνω κάτω, έτσι, με την, την κλασική ιστορία με τα ναρκωτικά, με το εμπόριο, mm -hmm. όλα αυτά τα πράγματα. Πούμε, εντάξει, που πάνω κάτω πούμε, συμβαίνουν νομίζω και σε άλλε πόλει. Δηλαδή νομίζω ότι είναι, τα, τα βασικά του επιχειρήματα είναι αυτά. Μια πάγια τακτική. Ναι, ας πούμε. αυτό. Αμέσω τότε είχε καλεστεί ας πούμε, μια συνέλευση η οποία θα κινούσε όλη αυτή τη διαδικασία. Είχε γίνει κάλεσμα σε όλη την Ελλάδα για, για, για στήριξη και για αλληλεγγύη από όλο τον κόσμο ας πούμε, ε, και από όλε τι καταλήψει και τι συλλογικότητε ανά την Ελλάδα. Είχε φτιαχτεί μια, μια κεντρική συνέλευση η οποία ασχολιόταν με το ζήτημα τη της αλληλεγγύης αλλά και της ε, και, και της απόγκρουσης της, της απειλής σε σχέση με αυτό το θέμα ε, μια κεντρική πορεία για παράδειγμα που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου είχε μαζέψει κοντά στα 400, ας πούμε άτομα μπορεί και παραπάνω σε σχέση με, σε σχέση με την αλληλεγγύη που για τα δεδομένα πούμε, του καλοκαιριού, είναι, για μια επαρχία σαν την Κρήτη, είναι... ήταν κάτι πολύ σημαντικό και δυνατό, ειδικά για την τοπική κοινωνία, που εν κάτι που απέκρουσε όλη αυτή τη λασπλογία, ήταν η ισχυρή παρουσία αλληλέγγυων εκείνες τις μέρες, που ουσιαστικά κατέληξε και όλα στο γεγονός ότι απέτρεψε εν τέλει την οποιαδήποτε Προσπάθεια εκένωση πούμε, από μεριά του κράτου ε, σε σχέση με αυτό το πράγμα. Εδώ βέβαια αξίζει να, να, να πω πούμε, ένα πράγμα, ε, το οποίο το, το διευκρίνει πούμε, και με άλλε συγκρόσει, ε, όταν συζητάγαμε ότι στην πραγματικότητα, το, η κατάληση του ευαγγελισμού, πούμε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάνω κάτω στο ίδιο καθεστώ καινούση εντό αγωγικών έτσι, καθεστώς και ένωση, σε ίδια διαδικασία, πούμε, με το πίκπα δηλαδή, στην πραγματικότητα η μήνυση υπάρχει. Έχει γίνει, η εντολή έχει δοθεί ας πούμε, από, ε, από τον ιδιοκτήτη και όλας του, του, του κτηρίου που στην πραγματικότητα είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτη και κατά επέκταση ο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτη, ο Παλίκαρη. Ε, από τη στιγμή που έχει δοθεί η εντολή ήδη από το 2008, στην πραγματικότητα μπορούν να μπουν οποιαδήποτε πούμε, στιγμή εδώ πέρα είναι να προσπαθήσουν πούμε, να απειλήσουν οποιαδήποτε στιγμή τη, τη, την κατάληψη πούμε, με εκένωση. Ακόμα και για λόγου του να πειραματιστούν, α πούμε κιόλας έτσι. Γιατί ουσιαστικά ισχύει η εντολή ας πούμε, από το 2008, α πούμε, σχέση με αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξαναπροβούμε σε μια διαδικασία πάλι ε, τελεσίγραφου, εκένωση ή οτιδήποτε άλλο, α πούμε, γιατί ουσιαστικά υπάρχει ήδη η εντολή αυτή. Τώρα, συνεχίζοντα, α πούμε, ε, φτάνουμε στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μετά τον Ιούλιο, φτάνουμε στο Δεκέμβριο του 2008. Ε, εδώ, α πούμε, πρέπει να πούμε ότι στην πραγματικότητα. Ε, ο Δεκέμβρη του 2008 στο Ηράκλειο, έπιασε γενικά τους πάντε απροετοίμαστους όπως ας πούμε και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά σίγουρα πολύ, πολύ προς τώρα απροετοίμαστους βρήκε και την αστυνομία ας πούμε, γενικότερα ας πούμε χωρίς σχέδιο ε, χωρί συγκεκριμένοι οράνος ας πούμε στο δρόμο χωρί δυνάμεις να μπορέσουν να ε, να ελέγξουν τη, την οργία πούμε, που εκφράστηκε όλο αυτό το καιρό παρόλα αυτά ε, ενώ τι τρει πρώτες μέρες όλα κυλήσει, ας πούμε. Προς, ε, τη μεριά, ε, προς τη μεριά προς τη των εξεγερμένων, ε, Την τέταρτη μέρα ε, το σχέδιο ας πούμε, που, που είχαν βγάλει ας που βάλει ας, πούμε, που, που είχαν βάλει, ας πούμε, στο τραπέζι, ήταν ένα σχέδιο ας πούμε, ε, τρομοκράτησης, γιατί στην πραγματικότητα ενώ με, ε, με τις ίδιες δυνάμεις με τις προηγούμενες μέρες. Ε, Καταφέραν να, να φέρουν πολύ πιο σημαντικά πλήγματα ας πούμε, στο, στον εξισιγερμένο κόσμο πούμε, που που κατέβει όλες αυτές τις μέρες στο, στο δρόμο ας πούμε γιατί Εφαρμόσα πούμε, μια τακτική ας πούμε με ε, ασφαλίτες, κουκουλωμένους, ε, οι οποίοι τριγύριζαν ας πούμε, γύρω από τι δημιουργίε, χωρί να μπορεί στιγμή, να πάσα κάποιος κάποιο να τους δει να ξέρει ας πούμε ποιοι είναι και τι κάνουν, δηλαδή ε, ε, υπήρξαν ε, περιπτώσει συλλήψεων μαθητών και φοιτητών εκείνες τι μέρες ε, από κουκουλωμένου ασφαλίτες οι οποίοι α πούμε δρούσαν ενισχυτικά πίσω από τι δημηρίε με πούμε των ματ, ε, προκειμένου να μαζεύουν κόσμο, εκείνες α πούμε τι μέρε είχαμε συλλήψει α πούμε περίπου 9 μαθητών. Ε, 9 με 10 μαθητών, του οποίου ταυτόχρονα ασκήθηκε ποινική δίωξη α πούμε για παραμέληση ανηλίκου ακόμα και στου γονεί του, ε, με αποτέλεσμα να βρεθούν και οι γονεί του α πούμε υπόλογοι σε όλο αυτό το θέμα ας πούμε, της καταστολής ε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει εκείνες τις μέρες εντάξει, όπως είπα και πριν ας πούμε, δεν, είναι, δεν υπήρχε κάποιο γρανωμένο σχέδιο η αλήθεια είναι από την αστυνομία δηλαδή νομίζω ότι η, η, η, η τακτική του το, το, το, το, το, το, το, το πώ δράει ασφάλεια δεν είναι, είναι γνώριμη, δεν νομίζω ότι είναι κάτι είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί και σε άλλε πολλές και στην Αθήνα και, και αλλού ας πούμε Οπότε δεν ήταν και τόσο Απλά εντάξει σίγουρα για τα δεδομένα του Ηράκλειου ήταν κάτι, κάτι καινούριο ας πούμε Τώρα από εκεί πέρα ε, η αλήθεια είναι ότι Από το Δεκέμβρη και μετά η καταστολή πούμε, στο Ηράκλειο στο, στο αυξήθηκε υπερβολικά Δηλαδή τι θέλω να πω στο Ηράκλειο, από εκεί που ας πούμε, μέχρι το 2008, μπορούν, μπο, δηλαδή, μπορώ να πω ότι στη, στο, στο, στο δρόμο ας πούμε, σε μια ε, πολύ ας πούμε, κλασική ας πούμε, πορεία που θα μαζευόταν κάποιος κόσμο για ζητήματα αλληλεγγύη, για ζητήματα ας πούμε, ε, που αφορούν του μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο γενικά που έτρεχε. Η παρουσία τη αστυνομία ήταν από μηδαμινή ε, στην καλύτερη περίπτωση έω τη χειρότερη. Μπορούμε να πούμε την παρουσία μίας ε, ή δύο δημιουργών διακριτικά, ας πούμε, με μια διακριτική παρουσία ας πούμε, στο, στο δρόμο. Ε, ξαφνικά άρχισε ένα. Πώ να μια μια παράλογη ας πούμε, κατάσταση. Στην οποία στο Ηράκλειο φτάσαμε στο γεγονό να έχουμε περίπου στι ίδιε α πούμε πορείε. Με τα ίδια χαρακτηριστικά πούμε, πάνω κάτω, να έχουμε στο Ηράκλειο, την παρουσία 6 δημιουργών, ας πούμε, προκειμένου να, να διαδηλώσουν, α πούμε 200 άτομα, για παράδειγμα. Έτσι, που κάτι που, εντάξει, σε σχέση ας πούμε. Με, δεν ξέρω, για μένα τουλάχιστον, δηλαδή, σε σχέση με. Ό, και όχι μόνο για μένα, ας πούμε και για άλλο κόσμο. Σε σχέση με το τι συμβαίνει α πούμε γενικότερα και σε άλλε πώλησει είναι λίγο. Ε, υπερβολικό. Είναι λίγο υπερβολικό όντω, δηλαδή εγώ δεν, δεν, δεν έχω ξαναδεί α πούμε, γιατί δηλαδή δεν το έχω ξαναδέσει τόσο πολύ, τόσο απροκάλυπτα, α πούμε. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο, σίγουρα. Έτσι. Υπάρχει λόγο που, που γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά όπω και να το κάνουμε είναι υπερβολικό. Δηλαδή, έχουν υπάρξει περιπτώσει όπου έχουμε κατέβει. Και εντάξει, εδώ πέρα είναι για γέλια η κατάσταση, ας πούμε. Γιατί στην πραγματικότητα, σε πολύ κοντά. Ας πούμε, ε, σε ένα πολύ κοντινό παράδειγμα, μετά την απουσία τη της 15η Δεκέμβρη ας πούμε, ε, του 2010, α πούμε, πριν ένα-δύο μήνε περίπου. Την ίδια μέρα ας πούμε, είχαμε κατέβηει, είχαμε οργανώσει να κάνουμε μια παρέμβαση στι στις πιο λαϊκές γειτονιέ του Ρακλείου που ζουν και μετανάστε κτλ. Προκειμένου να κάνουμε μια μικρή πορεία κτλ. Και για αλήθεια είναι ότι κατέβηκαν πούμε 6 δημιουργίε για, να, για να, ουσιαστικά για να ας πούμε, 70 με 80 άτομα ας πούμε περίπου. Και η αλήθεια είναι ότι μα πήραν από πίσω, οι δ, δύο Δημηρίε μα πήραν από πίσω, ας πούμε, ε, σχεδόν στη, στη, στη μισή πόλη του, βόλτα στη μισή πόλη του Ηρακλείου. πούμε, και οι υπόλοιπε ήταν ε, ε, σε διάφορα ας πούμε, σημεία, ας πούμε, στρατηγικά για αυτού. Α πούμε, όπως για παράδειγμα στη φύλαξη των τραπεζών ή άλλων στόχων, α πούμε, κτλ. Και, και η αλήθεια είναι, δηλαδή, για να καταλάβουμε και το μέγεθο τη καταστολή, δηλαδή το, το παράλογο α πούμε τη καταστολή, α πούμε. Γιατί. Μιλάμε για μια παρέμβαση πολύ κλασική, όπου απλά βγαίνει ο κόσμο να μοιράσει κάποια κείμενα, ας πούμε, και, ε, να, να, να μοιράσει εφημερίδε κείμενα ας πούμε, και να μιλήσει με τον κόσμο. Και αυτοί ουσιαστικά το μετέτρεψαν σε, σε μια πορεία, ας πούμε, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, μια παρέμβαση τη μετέτρεψαν ουσιαστικά σε πορεία. Γιατί εντάξει, φωνάζαμε συνθήματα, κάναμε τόρο και του είχαμε ας πούμε, και καροτσάκι από πίσω. Δηλαδή, του κάναμε και ρεζίλι βασικά σε όλο, σε όλο στο μισό Ηράκλειο. Και αυτό το πράγμα ας πούμε, είναι και, ήταν και κάτι θετικό, βασικά από ό,τι φάνηκε και στη συνέχεια, γιατί ήταν αυτό το πράγμα, που είπα και πριν ήταν παράλογο την παρουσία τους, ας πούμε, τόσο ας πούμε, πλέον στη, στο δρόμο τώρα, τώρα συνεχίζοντας ας πούμε, πάλι στο ζήτημα του, του ιστορικού ας πούμε, της καταστολής, έχουμε ας πούμε, και την περίπτωση ας πούμε, που ε, ε, σε μια απορία ας πούμε, που είχε γίνει για ε, τους συλληφθέντες του Δεκέμβρη το Μάρτι του 2009 ε, είχαμε τη ε, τη ξαφνική ας πούμε επίθεση ας πούμε τη, της αστυνομίας ε, με δύο δημιουργίες ε, που είχαν σταλεί από άλλη πόλη ε, γιατί την, την επόμενη ακριβώς μέρα α, ε, της πορεία ήταν το μάτσε του ποδοσφαίρου της Ελλάδας με το Ισραήλ και ακόμα και τότε ας πούμε δηλαδή υπήρχε φοβερή πούμε, αστυνόμευση εδώ πέρα ε, σε σχέση με αυτό το θέμα δηλαδή η αστυνομία παντού ε, περιπολίες σε συγκεκριμένα σημεία ας πούμε, του κέντρο, σε συγκεκριμένε πλατείε, να, να υπάρχουν δυνάμει των ΜΑΤ από άλλε πόλει κτλ. προκειμένου να διαφυλάξουν τη, τη, την ειρηνική εντό εισαγωγικών διενέργεια ας πούμε, του, του αγώνα ας πούμε, του Αβριάνο. Και αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα βιώσαμε λίγη, ας πούμε από, από αυτή την καταστολή, ρε, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ότι κατεβήκαμε πούμε, σε μια πορεία η οποία. Ε, έδειξε τα χαρακτηριστικά της εξαρχής δεν είχε κανένα ε, ε, ε, πώς να το πω, κα, καμία πρόθεση ας πούμε, για, για, ας πούμε, για οποιαδήποτε ενέργεια ας πούμε, επιθετική ή κάτι τέτοιο και όμως παρόλα αυτά ας πούμε, ε, η, η ενέργεια ας πούμε, φάνηκε τελικά από την, την αστυνομία η οποία χωρίς λόγο βασικά και αιτία ας πούμε, μας είχε επιτεθεί και είχαμε συγκεκριμένα τις συλλήψεις τριών συντρόφων σε εκείνο ακριβώ το, το σημείο που έγινε η επίθεση ας πούμε, από την αστυνομία, ναι, ναι. η οποία αφαιθήκαν την ίδια μέρα και όλα σε μια κατάληψη που είχε γίνει στο Δημαρχείο αφαιθήκαν ε, το ίδιο βράδυ υπό την απειλή της ε, υπό την απειλή τις, μη ομαλής τέλος πάντων είναι του αυριανού αγώνα ας πούμε, στην πόλη και, τα λοιπά, και μέσω της πίεσης, ας πούμε που, που υπήρξε με την κατάληψη του Δημαρχείου ας πούμε, γιατί ήταν μια, μια, μια κατάληψη η οποία απαντήθηκε, ουσιαστικά, α, α, α, απαντήθηκε αμέσως μετά της τη συλλήψης των συντρόφων ας πούμε, και ουσιαστικά η πίεση που του ασκήθηκε ας πούμε, έφτασε το σημείο να, να δώσει ας πούμε, τη, την ελευθερία στους στο συντρόφους που είχαν συλληφθεί ας πούμε, εκείνες, εκείνες τις μέρες εκείνη τη μέρα στην πορεία τώρα εντάξει συνεχίζοντας πάνω κάτω το ίδιο πράγμα που έλεγα, έτσι, δηλαδή ξαφνικά, δηλαδή, ουσιαστικά από το πουθενά, ας πούμε, δηλαδή υπερβολική χρήση βίας, ας πούμε, υπερβολική, ας πούμε, παρουσία ε, μονάδων των ΜΑΤ ε, στις πορείες, Υ υπήρξε και η περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα της Τη 17η Νοέμβρη, όπου εκεί ας πούμε, είχαν γίνει αρκετέ συλλήψει συντρόφων ε, σε, μια προσ... σε μια προσπάθεια ας πούμε, επίθεση που είχε γίνει από κάποιο κόσμο προ τη μεριά τη αστυνομία, είχαν γίνει κάποιε συλλήψει συντρόφων. Ε, μιλάμε για 17 Νοέμβρη 2009, έτσι για να το διευκρινίσω κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Ε, εκεί πέρα, πούμε, υπήρξε η περίπτωση κάποιων συντρόφων που συνελήφθησαν και ξυλοκοπήθηκαν ε, με όλη η κανονικότητα έτσι, δηλαδή ξυλοκοπήθηκαν ε, κανονικά δηλαδή τους πήραν, τους μαζέψαν τους πήγαν, ε, δεν ξυλοκοπή, ξυ, κάποιοι ξυλοκοπήθηκαν κατά διάρκεια της σύλληψής τους κάποιοι ξυλοκοπήθηκαν ε, σε άλλα σημεία ε, της πόλης δηλαδή τους βάλανε σε ένα περιπολικό και τους μεταφέραν πούμε, σε ένα σημείο της πόλης όπου τους ξυλοκόπησαν και μετά τους μετέφεραν ας πούμε τους ε, στο, ε, στη, στην αστυνομική διεύθυνση κτλ. Ε, οι σύντροφοι πούμε, τότε, τα συγκεκριμένα άτομα είχαν. Ε, κάπου, όχι όλοι, κάποιοι από αυτού είχαν την απειλή ας πούμε, της προφυλάξη ακόμα και τότε. Δεν προφυλακίστηκαν και είχαν, αντιμετώπισαν βαρύτατε χρηματικέ εγγυήσει σε σχέση ας πούμε, με, όλα αυτά τα, με όλα αυτά που είχαν γίνει. Ε, υπήρξε μετά ε, με τον Ιανουάριο του 2009. Ε, υπήρξε και μία... Α, ε, ε, εκεί ακριβώς πρέπει να προσθέσω ανάμεσα στο νο, Νοέμβριο 2009 και, τη, και την περίοδο του Δεκέμβρη του, του 2009 του, ε, σ, μέχρι τι 6 Δεκέμβρη του δηλαδή 2009 υπήρξε μία ε, προσπάθεια τρομοκρα... τρομοκράτης πούμε, συντρόφων ε, ιδίως πούμε, με περιπτώσει συντρόφων οι οποίοι προσήχθησαν πούμε, χωρίς λόγο και αιτία στη μέση του δρόμου πηγαίνοντας στα σπίτια τους κτλ. Ε, και για λόγου αδιευκρίνηστου, δίθεν από καταγγελίε που έγιναν από κάποιου ε, περίοικου κτλ. Ε, mm. Δηλαδή με τέτοιου είδου επιχειρήματα ας πούμε, και τέτοια. Και αυτό μπορώ να πω ότι κράτησε αρκετές, αρκετό καιρό κιόλα και αφορούσε και πάρα πολύ κόσμο πούμε, σε σχέση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι αρκετό κόσμο δηλαδή, έπεσε σε αυτή την παγίδα τη τρομοκράτηση και φτάσαμε ας πούμε, στην έκτη του... στην... η Δεκέμβρη του 2009 στη του στην πορεία ας πούμε, μνήμης ε, της δολεφονίας του του Αλέξανδρου ας πούμε, και της της ας πούμε, του του κόσμου ας πούμε που, που βγήκε στους δρόμους ε, εκείνο το μήνα ας πούμε και εκείνες τις μέρες όπου ουσιαστικά σε μια προσπάθεια ας πούμε ε, του δόγματος γιατί έχουμε πλέον ουσιαστικά περάσει και έχει περάσει και η διακυβέρνηση πούμε, της χώρα πλέον σε άλλα χέρια έτσι δηλαδή είχαμε τότε την περίπτωση ας πούμε του, του, του, του, του χρυσοκοίδη ω ε, Υπουργό ας πούμε, του πολίτη πλέον ε, που προσπαθεί πούμε, να επιβάλλει το δόγμα πρόληψη όχι καταστολή και σε αυτά τα πλαίσια, ας πούμε, τη μέρα τη συγκέντρωση πριν την πορεία, στη... την Κυριακή, α πούμε, ε, βρέθηκε και κάποιος κόσμος ο οποίος έφυγε από τις καταλήψει του Πίκπα ας πούμε, και του Ευαγγελισμού, ο οποίο ε, του έγινε μια ανέτια επίθεση, α πούμε, και στις δύο καταλήψει σχεδόν ταυτόχρονη από την αστυνομία με την ε, δικαιολογία ας πούμε, και με το επιχείρημα της, ε, της προληπτικής ας πούμε του, του προληπτικού ελέγχου ας πούμε κτλ. Ε, Εννοείται ότι οι σύντροφοι δεν, δεν έδωσαν ας πούμε και στις δύο περιπτώσεις, είχαμε απώλειες και από τη μία μεριά και από τη μεριά ας πούμε, το συντρόφιμο που φύγαν από την κατάληψη του Βαγγελισμού και από, από τη μεριά των συντρόφιμο που φύγανε από την κατάληψη του πικπα, έτσι. Ε, και και παρόλα αυτά, όμω, ήταν λίγο πούμε, από, από όλα αυτά πούμε, που, που δεχόμασταν πούμε, όλο αυτόν τον καιρό μεμονωμένα. Πούμε, τα δεχτήκαμε μία μέρα σε όλο το μεγαλείο. Δηλαδή, εγώ δεν είχα ξαναδεί και ούτε είχα ξαναζήσει σκηνέ τέτοιου είδου που γενικά, ε, δηλαδή, με το να κάνει ένα βήμα από την κατάληψη πούμε, να. Να σου κάνει επίθεση στην αμία προκειμένου να μην φτάσει ε, στο σημείο τη διαδήλωση, πούμε, και προκειμένου να μην φτάσει στο σημείο ε, να, βγει, να βγει και να κατέβει στον δρόμο, ας πούμε, έτσι, γιατί ήταν και λίγο πρωτοφανέ, πούμε, για τα δεδομένα του ρακλείου αυτή, αυτή η αντιμετώπιση. Ε, και σε κίνηση περιπτώσει είχαμε συλήσει, α πούμε. Συγκεκριμένα είχαμε, αν είχαμε καλά 4-5 συλίψει από τα παιδιά που ήταν κάτω από την κατάληψη του Ευαγγελισμού και από την κατάληψη του πίκ που είχαμε άλλες τρεις συλλήψεις και την επόμενη της, της 6ης Δεκέμβρη, τη Δευτέρα δηλαδή το πρωί, στην στη προσπάθεια ας πούμε, μαθητών ας πούμε, που είχαν κατέβει στον δρόμο για να διαδηλώσουν ας πούμε, με τα δικά τους αιτήματα ας πούμε, και με τα δικά τους πρωτάγματα και για τους λόγους ας πούμε, της εξέγερσης του Δεκέμβρη ας πούμε μπορούμε να πούμε ότι ο, ο κόσμος ας πούμε, ο, ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε, ο μαθητής ο απλός κόσμο που κατέβηκε ε, εκείνη τη μέρα, στην πραγματικότητα επέστρεψε ξανά ας πούμε, λίγο, από τη, λίγο από τη βία και την καταστολή ας πούμε, που ε, που που είχαμε δεχτεί όλο αυτό τον καιρό. έτσι δηλαδή μιλάμε τώρα ότι ο κόσμος ας πούμε, δεν ήταν, ήταν, σε θέση ας πούμε, να να ας πούμε, με την αστυνομία, μαθητές, ας πούμε κόσμος απλώς ε, που που συμμετείχε εκείνες κινείσις μέρες υποχώρησης, μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η 7η Δεκέμβρη ήτανε ας πούμε το το, το, το ραντεβού που δεν περιμέναν το αγωγικών έτσι δηλαδή αν περιμέναν τόσο ας πούμε περιμέναν ας πούμε αυτού του τύπου της ενέργειας τη μέρα της 6 η Δεκέμβρη, σίγουρα δεν την περιμέναν την 7η γιατί όντω είχαν πιαστεί στον ύπνο ας πούμε αρκετά από τη, τη μαζικότητα ας πούμε ε, των, των ανθρώπων που συμμετείχαν στις επιθέσεις που γίνανε ας πούμε ε, σε βάρος ε, των αστυνομικών δυνάμεων ας πούμε και τα όλοι ε, οι σύντροφοι ας πούμε Εκτός από την περίπτωση ας πούμε, ενός, ε, ε, ατόμου ας πούμε, του ενός ε, Τούρκου πρόσφυγα Ο οποίος ε, ε, ήταν μετανάστης και ζούσε στη, στην Ελλάδα κάποια χρόνια Ο οποίος από όλους τους συλληφθέτες ήταν ο μόνος που κρατήθηκε ε, προκειμένου να, να απελαθεί Είχαν γίνει τότε και κάποιες κινήσεις ε, αλληλεγγύης προς... Ε, πος αυτό το πος το συγκεκριμένο άνθρωπο πούμε, που που καθίδε που κάτι όταν ας πούμε χωρίς λόγο ας πούμε για να πελαθή겠다 λιπακέ και... Σω να ήταν και για πολύ πιθανό να ήταν και για καθαρά και διοικητικούς πούμε, λόγους, έτσι, ε, όλο αυτό το πράγμα δηλαδή, που, που στήθηκε. Γιατί μιλάμε τώρα ότι ενώ θα, ενώ θα έπρεπε ήδη να είχε βγει, πούμε, γιατί είχε κάνει υποβολία της ασύλου, όλα αυτά τα πράγματα, είχε, είχε κινήσει όλες τις νόμιες διαδικασίες, πούμε, προκειμένου να του χωριθεί άσυλο και όλα αυτά, παρ' όλα αυτά, δεν, όχι μόνο δεν ε, ε, ε, τον ελευθέρωσαν, αλλά ε, τον, ε, τον μετέφεραν στην Αθήνα, Άρων-άρων ε, να στο στο μεταγωγό, <κυκυκυκυκυκυκυκυκυκύ> ας πούμε, στην Πετουργάλη και από εκεί ας πούμε, με διάφορες ε, κινήσεις με νομικές ασμε που που έγιναν και τα λοιπά καταφέραμε πούμε, να να, τον, να να ελευθερωθεί ας πούμε, ο ελεγοβάθρος Εντάξει μετά ε, από αυτό το πράγμα εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι Όλο αυτό το καιρό συνεχιζόντουσταν ε, ε, Από μεριά τη αστυνομία ε, Και του κράτου, Η πολεπτική έλεγχη Οι προσαγωγές ας πούμε, όλο, αυτό, όλο αυτό το σκηνικό πούμε, που στυνόταν που, που υπήρχε ας πούμε, Στην πόλη ε, εντάξει, Μετά από αυτό το πράγμα Υπήρξε η περίπτωση ας πούμε, Πάλι ε, Συλλήψε που γίνανε Κατά διάρκεια ποριών Διαφόρων ποριών που γίνανε για αλληλεγγύη του μετανάστες, για παράδειγμα ή για ζητήματα ας πούμε, που αφορούσαν την αλληλεγγύη ας πούμε, σε, σε συντρόφους ε, που είχαν προφυλακιστεί την περίοδο εκείνη, όπως ε, στις περιπτώσεις για τη συλλήψη του επαναστατικού αγώνα κτλ. Ε, είχαμε πάλι ας πούμε, τέτοιου είδους ας πούμε, καταστολή ε, από τη μεριά του κράτους. Ε, τώρα αυτά πάνω κάτω, νομίζω ότι ε, σε γενικές γραμμές έχω, έχω καλύψει ένα, ένα, μια αρκετά μεγάλη περίοδο στο Ηράκλειο. Τώρα ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Ας περάσουμε λοιπόν στην επίμαχη μέρα, μίλησέ μας για το πρωί τη εκένωσης και γενικότερα για την αντιμετώπιση των μπάτσων στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, αυτό που, αυτό που έκανε εκείνο το πρωί είναι ότι μαθεύτηκε... Εν πάση περιπτώσει η παρουσία πούμε, της αστυνομία στο, στο χώρο του ΠΠΙΠΑ, κάποιος κόσμος, ας πούμε, προσπάθη, τριτή άτομα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, προσπάθησαν να αποσυγγίσουν το χώρο για να δουν ε, τι όντως τι, τι, τι, τι, τι, τι ακριβώς συνέβη και, και συμβαίνει, ας πούμε, εκεί πέρα. Ε, οι οποίε προσήχθησαν ε, με έναν τελώ ε, περίεργο τρόπο. Ας πούμε, γιατί ουσιαστικά την τη προσαγωγή ας πούμε, τη διέταξε ο, ο εισαγγελέα εκείνη τη μέρα. Ας πούμε, δηλαδή, στην, στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει ο εισαγγελέα είναι ότι διέταξε του αστυνομικού να φορέσουν χειροπέδες στα άτομα αυτά, ενώ δεν πιάστηκαν καν μέσα στο κτίριο και ενώ δεν υπήρχαν ούτε καν στοιχεία για οποιαδήποτε συμμετοχή του εκεί πέρα. Κανονικά, ας πούμε, με, με σκηνέ τρομοκρατία, ξέρω εγώ. Και να, και να πάνε ας πούμε, στη, στη, στην αναστολική διεύθυνση Ευακλείου. Εντάξει, πάνω κάτω βασικά αυτό που, αυτό που έγινε είναι ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση ε, τα δύο άτομα, ας πούμε, από, τη δεν, από τη στιγμή που τα συγκεκριμένα άτομα δεν προσήχθησαν ας πούμε, μέσα στην κατάληψη ή δεν είχαν ας πούμε, κάποια, ε, προσήχθησαν ας πούμε, έξω από την κατάληψη ας πούμε, και, και όχι μεσάρα και ίσω. Και ποινικά ας πούμε, το, το θέμα του το αυτοφόρου να μην είναι η σχέση στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ας πούμε. Ε, οι δύο αφήθηκαν ελεύθεροι. Οι δύο, δύο άτομα αφήθηκαν ελεύθερα. Ο τρίτο σε συγκεκριμένη περίπτωση, με μια διαδικασία εντελώς, εντελώς, εντελώς περίεργη. Ε, λόγω του, του γεγονότος ότι όταν μπήκανε το πρωί, πούμε, στην κατάληψη του ΠΥΚΠΑ, οι μπάτσοι βρήκαν ένα, ένα σκύλο ας πούμε, ο, ο οποίο σκύλος, ας πούμε, είχε ένα τσιπάκι, ας πούμε, με, τα, στο, με την ταυτότητα του, του, του ιδιοκτήτη, ας πούμε, στο πούμε, νητροσπάντων, ε, το όνομα, το Πίθα του κτλ. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, ας πούμε, όταν, πήγε, όταν το, το σκυλό, ας πούμε, μεταφέρθηκε στο, ε, στο κοινοτροφείο, ας πούμε, του Δήμου, αναζητήθηκε η, η, η, η περίπτωση του το αν υπάρχει, ας πούμε, όντως τσιπάκι στο, στο σκυλί, βρεθήκαν, ας πούμε, τα... Τα αποτυπώματα ή τα ταυτότητα Ναι μπορούμε να είναι και αποτυπώματα σωστικά, <laughs> ε, ναι, ουσιαστικά ναι. Ε, Του, του, του ιδιοκτήτη Τα οποία ήταν τα ίδια ας πούμε Με του με το τρίτου ατόμου εν που κρατήθηκε ας πούμε, Και με αυτόν τον τρόπο ας πούμε Το τρίτο άτομο κατηγορήθηκε Για την κατάληψη του κτιρίου Για, ε, για, για, για παράνομη ρευματοδότηση Και για ε, κάποιες ας πούμε επίση κατηγορ, κατηγορίες Επίσης του τύπου ε, Διατάξει και η συγγένεις, και, και διάφορα άλλα διάφορα λατέρια. Σκεφτείτε μάλιστα περίπτωση τα, τα χρηματικά πρόστιμα ε, που είχε ήταν 10.500 ευρώ για την παράνομη ρευματοδότηση, 3.000 ευρώ, ε, ε, ευρώ για την για για ε, ε, δημόσια, ε, δημόσιας ε, δημόσιας περιουσίας σε σχέση με την κατάληψη. Ε, μία διευκρίνηση εδώ. Ε, το άτομο αυτό αφέθηκε αφ... με, μετά την Έχει. προσαγωγή του. Μετά, μετά, μετά την προσαγωγή του και μετά το γεγονό ότι ε, του απαντήθηκαν οι κατηγορίε, ε, κάποιε ώρε αργότερα αφαίθηκε ελευθερό. Και μία και... επι... ακόμα διευκρίνηση. Ε, ε, επειδή, αν δεν κάνω λάθο, οι ποινικέ διώξει σε σχέση με την κλοπή ρεύματο κυμαίνονται. Μπορούν να φτάσουν έω και κακουργηματικό χαρακτήρα. Δεν, ε, δεν, ε, δεν έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Όχι, ε? όχι. Δεν αντιμετωπίζει, δηλαδή, κάποια, είδο, κάποιο, κάποια ποινή φυλάκηση, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ε, απλά ένα πρόστιμο. Ωραία. Θες να μας μιλήσεις λίγο και για την στάση της αστυνομίας, ε, αν ήταν προκλητική πώ πως ήταν με τον υπόλοιπο κόσμο που άρχισε να μαζεύεται. Αυτό που έγινε, βασικά, είναι ότι όταν ο κόσμο ας πούμε, αντιλήφθηκε το, το γεγονό ότι τρει άνθρωποι, ας πούμε, προσήχθησαν, ας πούμε, στη, στην ασφάλεια, ε, Κάποιο κόσμος μαζεύτηκε προσπάθησε να προσεγγίσει το κτίριο έγινε μια ε, συμπλοκή ας πούμε έξω από το κτίριο με ασφαλίτες και τα λοιπά εκεί πέρα εντάξει, ο κόσμος που είχε πάει εκεί πέρα όταν πήγε για να δει τι παίζει ε, για να αντιληφθεί ας πούμε, και το γεγονό ότι όντως, ας πούμε, οι τρει άνθρωποι αυτοί έχουν ε, συλληφθεί ε, και εκεί πέρα πούμε, δημιουργήθηκε εντάξει αυτό στο γεγονός ότι δημιουργήθηκε το επεισόδιο με, με την ασυνομία, εντάξει, το οποίο. Μπορούμε μπο, να πούμε ότι ήταν και, και εντελώ φυσιολογικό α πούμε: ε, είναι ότι δημιουργήθηκε ένα, ένα συμβάν ας πούμε, από το πουθενά με κάποιου κάμεραμάν ε, κάποιων τοπικών ε, μέσων ενημέρωση πούμε, εδώ πέρα, όπου ουσιαστικά χωρί λόγο και αιτία, ενώ τους, ε, ε, τα συγκεκριμένα άτομα, ας πούμε, οι σύντροφοι που είχαν φτάσει εκεί πέρα, του ε, γνωστοποίησαν ας πούμε, το γεγονό ότι δεν ήθελαν ας πούμε, να να γίνεται καταγραφή <συσίλια> με, με, με, με τις κάμερες ας πούμε αυτοί είπαν ε, ότι οκ okay, εντάξει δεν υπάρχει θέμα και το θέμα είναι ότι κατεβάσαν τις κάμερες αλλά στην πραγματικότητα συνεχίζαν να, δηλαδή, να τραβάνε. δηλαδή συνεχίζαν να ανατραβάνε το ό,τι γινόταν εκεί πέρα ε, μάλιστα ένας ε, ε, κάποιοι σύντροφοι ας πούμε, στην προσπάθεια ας πούμε, να τον, τον προσθυγίσουν και ε, να, να, να τον προσπάσουν την κάμερα ε, οριότανε και έβριζε με έναν τρόπο πρωτοφανία και ε, το, το δικαίωμά του εν τέλει είναι να είναι ρουφιάνος και της αστυνομίας ας πούμε, οτιδήποτε άλλο ε, είναι εντάξει, το, το κλασικό, ας πούμε, η κλασική λογική που λέει ότι εντάξει, ναι κάνω τη δουλειά μου κτλ αλλά το, εντάξει, το ζήτημα είναι ότι ε, μέχρι σε πιο, πιο βαθμό πούμε, η δουλειά του καθένα ε, την, την ανέχεται και οποιοςδήποτε έτσι. δηλαδή και ο Μπάτσος ναι, λέει η ναι. δουλειά μου αλλά το θέμα είναι τι κάνει έτσι. δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα κιόλα. και ποια είναι ακριβώς η δουλειά του όντως δηλαδή αυτό που έγινε ότι, ε, από, από, τα συγκεκρι... από τα συγκεκριμένα πλάνα που τραβήχτηκαν από το διαπληκτισμό που, που, που, που συνέβη έξω από την κατάληψη του πίκπα με, με την αστυνομία ε, την ίδια μέρα κιόλας το βράδυ είδαμε σκηνές ή στις με, ειδήσει. Με, βίδαμε ας πούμε τις ε, τις εικόνες ας πούμε του του διαπλεκτισμού ας πούμε που υπήρξε κι πέρα ε, και όχι μόνο κι θ να αναφερθόσουμε και και πιο μετά ας πούμε και σε και σε άλλα πράγματα που συνέβησαν, ας πούμε με την ίδια λογική, χωρίς, ας πούμε, καν να, να έχουν βάλει, ας πούμε, κάποιο... Ε, ενώ ήξεραν πούμε, ότι ο κόσμος του είχε δηλώσει την πρόθεση τους, δεν ήθελε, ας πούμε, να, να, να, να φαίνονται τα πρόσωπά τους, ας πούμε, εκεί πέρα. Ε, αυτοί ε, έδωσαν εντρώσαν μοντάρι στα πλάνα, στα κανάλια, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να, να, να φαίνονται, ας πούμε, τα πρόσωπα, ας πούμε, και τα χαρακτηριστικά, του πούμε, των το, το που είχαν φτάσει εκεί πέρα. Και ε, εν τέλει, α πούμε, μετά, μετά από αυτό το πράγμα, τέξει, δηλαδή ήταν λίγο τι να πω, δεν ξέρω, ήτανε λίγο, είναι, είναι λίγο περιέρο, Δηλαδή αυτό που, αυτό που έγινε βασικά μετά ήταν ότι, τέξει, τέλο πάντων, κάποιο κόσμο μετά από αυτό οργανώθηκε περισσότερο, μαζίθηκε περισσότερο κόσμο, προσπάθησε περισσότερο κόσμο να προσεγγίσει την κατάληψη μια πορεία που έγινε, από τη στιγμή που δεν μπορούσε λίγο τη αστυνομική δυνάμει που υπήρχε εκεί πέρα, ε, ο κόσμο, α πούμε, προσπάθησε να προσεγγίσει. Τη, τη ΔΥΠΕΕ, αυτό που, που εξήγησε και στην αρχή-αρχή, η, η ΔΥΠΕΕ είναι η, η, η δημοτική ας πούμε, υπηρεσία υγείας, ας πούμε, έτσι, κάτι σαν παράδειγμα του Υπουργείου Υγεία που ανέφερα και στην αρχή εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη βασικά, έτσι, όχι μόνο στο Ηράκλειο, yeah, yeah. η οποία ήταν από τους, τους διεκδικητές ας πούμε, του, του κτηρίου ας πούμε, του ΠΥΚΠΑ. Έγινε μια κατάληψη ας πούμε, από, τον κόσμο που, από τον πρώτο κόσμο που στάθηκε αλληλέγγυος εκεί πέρα. Όπου και αυτό και πάλι ας πούμε, και εκεί πέρα πάλι όπω είπα και πριν αυτό ο διοικητή, ας πούμε της ΔΥΠΕ, με, με επιχειρήματα ας πούμε, γελίου τύπου προσπαθούσε να, να, να εξηγήσει ότι, ότι αυτός δεν ευθύνεται για τη, την εκένωση ε, της κατάληψης και με απειλέ του τύπου ότι ε, αν αγγίξετε κάποιον εργαζόμενο, θα κοιθεί αίμα. Ε, Λέει και μα ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, Ηταν εντάξει, όπω εκεί είδα και πριν, εντάξει, ο άνθρωπο έχει μια θέση, μια θέση εξουσία, όχι τυχαία. Όπω είπα και πριν, δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι πόνι βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Με πλούσιο εντό αγρικών κοινωνικό έργο, έχει διατελέσει αριστος ε, ε, πρόεδρο νοσοκομείου εδώ τοπικού ας πούμε, κτλ, κτλ. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το ύμα που έχει φτιάξει, ας πούμε, κτλ, νομίζει ότι μπορεί ας πούμε, να έχει και και την ομοποίηση του αμέσω στον οποιονδήποτε, α πούμε, και πόσο μάλιστα ας πούμε, σε ανθρώπου που καθημερινά είναι στου δρόμου του αγώνα ας πούμε, και, και παλεύουν, α πούμε. Και εκεί πέρα σε εκείνο το σημείο ακριβώ, είχαν γίνει περί, κάποιε περίεργε προσεγίσει από, ε, από ασφαλίτε τη Αντιμοκρατική, οι οποίοι ερχόντουσαν στα 50 μέτρα ας πούμε, από το σημείο που κάναμε την κατάληψη ε, στη ΔΕΕ και προσπαθούσαν ας πούμε, με διάφορου. Με, με διάφορους τρόπους να δείξουν ε, πώς είναι την παρουσία τους, όπως για παράδειγμα το ότι μας κονούσαν τα όπλα τους ε, από, ε, μέσα από τα ρούχα τους, ας πούμε, με, είτε με ας πούμε, με διάφορους τρόπους ας πούμε, να, να, να, να προκαλέσουν μια κριτική κατάσταση ας πούμε, εκεί πέρα. Ε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, οι σύντροφοι δεν μάζησαν, ε, τους κυνήγησαν, φύγαν από εκεί πέρα, με αποτέλεσμα ας πούμε, να, να εμφανιστούν κάποια στιγμή δύο δημιουργίε που προσπάθησαν ας πούμε, να προσεγγίσουνε ε, Πώ είναι το, το, το κτίριο που γινόταν η κατάληψη πούμε, αλληλεγγύης Τε, τέλος πάντων από αυτό το σημείο και μετά ας πούμε, προσπάθησα ας πούμε, να βγει μια συνέλευση ας πούμε, αλληλεγγύης δηλαδή μετά εντέλει και, το, και την τελευταία απελευθέρωση των, των τριών ας πούμε, συλληφθέντων προσαρχθέντων ε, έγινε μια συνέλευση το, το ίδιο μεσημέρι κιόλας προκειμένου να γίνουν κάποιες δράσεις αλληλεγγύης όσο προς το ζήτημα αυτό δηλαδή, να αναδεχθεί. Το ζήτημα και τη εκένωση από τη μία πλευρά ω ένα ζήτημα καταστολής και από την άλλη μεριά το ζήτημα του, του ΠΙΚΠΑ ω ένα χώρο κατηλημένο, ω ένα χώρο απελευθερωμένο από κάποιου ανθρώπου ε, οι οποίοι προσπαθούσαν ας πούμε, να, να, να δώσουν ένα νόημα ας πούμε, έτσι, στη, στη μίζα καθημερινότητα. Τώρα, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, βγή, ε, βγήκαν κάποιε δράσει. Μέσα σε αυτέ, υπήρχε και η. Υπήρχε και η και η δράση ας πούμε, για τη δημιουργία συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύη την ίδια μέρα κιόλα ε, από, από τον κόσμο. Τέλο πάντων, ε, έγινε μια, μια συγκέντρωση το απόγευμα, όπου έγινε, έγινε μια πορεία πούμε, στο, στο κέντρο του Ηρακλείου. Το, ε, προσπαθήσαμε να, να προσεγγίσουμε εν τέλει το κτίριο εκεί κοντά, και σε εκείνο ακριβώ το σημείο, μόλι την εμφάνισή του και οι δημιουργίες, ας πούμε, και, και τα λοιπά, σε κάποιες ας πούμε, συγκρούσεις ας πούμε, που ξεκίνησαν από, από κάποιο κόσμο, ας πούμε, εκεί πέρα, ε, ε, συλληφθήκαν τέσσερα άτομα στο, με, στο σωρό, ας πούμε, κανονικά. Δηλαδή, πιάστηκε γενικά κόσμο, ας πούμε, δηλαδή, σε φάση ότι ό,τι, ότι, ότι, ό, ότι μπορούσαν ας πιάσαν, ας πούμε, έτσι, με αυτή τη λογική, ε, πιάστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία αντιμετώπισαν, ας πούμε, βαρύτατες κατηγορίες, ας πούμε, αντιμετώπισαν κατηγορίες ε, του τύπου από κλασικές τέλος πάντων διατάραξη ε, κινήσης ησυχία, και γειακής ειρήνης και αυτά τα, τα, τα, τα πλέον εντελώς ε, ε, κλασικά, ας πούμε, έτσι, κλασικές κατηγορίες που πλέον... Ε, βλέπουμε ας πούμε να συντάσσονται σε, σε πολλές δικογραφίες ας πούμε ας τα γράμουν, το αν κάποιος έχει κάνει κάτι ή τον βαραίνει κάτι με στοιχείο ή χωρίς στοιχείο ας πούμε οτιδήποτε ε, ναι. αλλά έχουμε ας πούμε και την περίπτωση ας πούμε της, μιας κατηγορίας περί ε, απόπειρας α, ανθρωποκτονίας που Εξοπιστικό, αυτή ήταν, ας πούμε. Ναι, αυτό, αυτή ήταν πιο, ε, το πιο αποκουστικό ας πούμε και διάφορε ας πούμε μετά σε σχέση με κατηγορήση, σε σχέση με, με τον νόμο περί, περί όπλων ας πούμε, και εκκληκτικών ηλών κτλ. Εν τέλει αυτό που, αυτό που συνέβη, ας πούμε, τέλει, στον, για να αναφέρω και πειραματικά ας πούμε, από, κάποια από τα πλημελήματα, έτσι, τα, τα κοκριγήματα τα ανέφερα, έτσι ήταν ουσιαστικά αυτό που είπα σχέση με την απόμπρα αυτοπροκτονίας και παραβάσει σχετικά με τις εκκληκτικές σύλλες κτλ. Υπήρξαν και τα πλημελήματα όπως διατάρεξη κοινή ειρήνης, αντίσταση, οπλοορχησία, για συγκεκριμένε περιπτώσει φθορά, επικίνδυνη σωματική βλάβη, γενικά. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι αυτέ είναι συνήθω κατηγορίε που τι βλέπουμε ας πούμε, αρκετά συχνά, που πλέον ναι, ναι, ναι. να συμβαίνουν ναι, και να, να υπάρχουν ας πούμε, για πολλού άνθρωπου που πιάνονται σε πορείε γενικά ή οπουδήποτε. Ναι, ήθελα να, <coughs> <coughs> ήθελα να σε ρωτήσω, ε, ακούστηκε ε, <coughs> ότι συγκεκριμένα σε κάποια άτομα τα οποία, από τα τέσσερα άτομα τα οποία κατηγορούνται έγινε. <coughs> Έντονη απόπειρα να του φορτώσουν πράγματα. Ε, αν ξέρει να μα πει κάτι πάνω σε αυτό, Η ε, αλήθεια είναι ότι οι μπάτση ανέφεραν ότι στο σημείο ας πούμε, έπεσαν ε, 15 μολότοφα, για παράδειγμα, ε, και διάφορα τέτοια σημεία. Η αλήθεια είναι ότι όταν, ε, όταν έγινε και το δικαστήριο, όλα αυτά ήταν εν μέρει ανυπόστατα, ας πούμε, γιατί δεν, δεν στηρίχθηκαν ας πούμε, από κάπου. Έχουμε ας πούμε, την περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα, μια από τις συντρόφιες που πιαστήκαν, η οποία ε, ξυλοκοπήθηκε στη μέση μιας πλατείας, ας πούμε, ε, όταν τέλο πάντων η ε, μπάτση κυνήγησαν τον κόσμο, ας πούμε, όπου είχε και μάρτυρες σε σχέση με αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρα πούμε, πρέπει να πω και όλες ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε ας πούμε, και, και, και, και, και η διαφορά σε σχέση με κάτι. Δηλαδή στην αρχή, ενώ ήταν ε, από την πρώτη μέρα δύο με κακουργήματα, δύο με πλήμελήματα ε, και σε σχέση με την, την απόπειρα ανθρωποκτονίας, την κατηγορία της, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ε, τη, τη, τη, την, την επόμενη ας πούμε, μέρα που, που έγινε το δικαστήριο, όπου και οι σύντροφοι κρατήθηκαν και οι τέσσερις ας πούμε, την, πρώτη, την πρώτη μέρα, αυτό που, αυτό που έγινε βασικά ήταν ότι ε, επειδή σε, η δικογραφία δεν είχε κλείσει, ε, άσχιτα με το αν είχαν περάσει από, ε, από ανακριτή ή όχι ας πούμε, τη, εκείνη τη μέρα, επειδή σε, δεν είχαν πολλά όλοι να περάσουν, τελικά κρατήθηκαν ας πούμε, και ξαναπεράσαν την επόμενη μέρα πάλι, ε, αυτό, που, αυτό που έγινε ήταν ότι ε, κατά τη διάρκεια της, της, της, της, εκείνης της μέρας και ενώ είχαν, ε, είχαν φύγει οι σύντροφοι από τα δικαστηρία έγινε μια, ε, ε, έγινε μια μεταφορά ας πούμε, κατηγοριών από, από το ένα άτομο στο άλλο. Και αυτό ήταν και λίγο περίεργο γιατί βασικά μάλλον ε, ε, φάνηκε ότι ουσιαστικά τα, τα περισσότερα από αυτά πούμε, στήθηκαν πούμε, κανονικά σε... Σε, σε σκευωρίε, α πούμε, γιατί ουσιαστικά αυτό που καταλάβανε είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η κοπέλα που ξυλοκοπήθηκε ήταν αυτή η οποία, πώ το λένε, είχε και τι κατηγορίε, τι πιο βαριέ κατηγορίε, α πούμε, σχέση με τι συγκριτικέ ύλε, πούμε, κτλ. Και, ε, και ξαφνικά, ας πούμε, μέσα στη μέρα επειδή ε, εμφανιστήκαν και μάρτυρε, οι ήταν, πούμε, τη μέρα, ε, τη μέρα δηλαδή, τις πορές και τη και ε, με μια διαδικασία express έγινε μια μεταφορά κατηγοριών. Δηλαδή ε, η, η κοπέλα ας πούμε, με τα κακουργήματα μεταφέρθηκε ας πούμε, στη, στην, κατηγο, στη, στη, στη, στην κοπέλα πούμε, με τα πλημελήματα και η κοπέλα με τα πλημελήματα ξαφνικά βρέθηκε με, με κακουργήματα. Δηλαδή μιλάμε μια, για μια διαδικασία η οποία ήταν λίγο ήτανε παράλογη. Δηλαδή δεν, δεν είναι ότι έγινε, ότι έγινε μέσω του ανακριτή. Και εδώ πέρα κι σε αυτό το σημείο πούμε, πρέπει να, να, να πω κι ολά και να, και, και να το επισημάνω κιόλα, ότι στην πραγματικότητα ε, όλο αυτό το σκηνικό ε, από τη μέρα τη Εκνωση, και ουσιαστικά και από πιο πριν, είναι ουσιαστικά ότι υπάρχει, έχει κινηθεί από τον εισαγγελέα, από τον αρχισγέ Ιακλείου, ο οποίο βρίσκεται. Σε μια διαδικασία, δεν ξέρω, έτσι, νομίζω ότι ας πούμε, βρίσκεται σε μια διαδικασία, ας πούμε, βεντέτα ας πούμε, με τον ενεργικό χώρο, ας πούμε, στο Ηρακλείο, που νομίζει, ας πούμε, ότι όλα, ότι ε, κατέχει τη θέση, αυτή τη θέση εξουσία, ε, ε, ε, νομίζει ότι εν τέλει μπορεί να, να κάνει ό,τι θέλει, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα το διέταξε ο εισαγγελέα. Δεν είναι ότι ε, ε, ε, διενεργήθηκε πούμε, κάποια έρευνα και όντω εκεί πέρα ας πούμε, έγινε η, η ανταλλαγή ας πούμε, των, των κατηγοριών, ας πούμε, κάτι είναι ότι ο εισαγγελέα το έκανε αυτό το πράγμα, ο ανακριτή δεν είχε καν λόγο σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Και πάει λέγοντα, και αυτό το πράγμα το, το, το, το επισημαίνω, γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που συνέβη ας πούμε, τη δεύτερη μέρα, έτσι. Yeah. Όπου τη δεύτερη μέρα. Ε, πώς είναι τη δεύτερη μέρα αυτό που συνέβη είναι ότι ε, περάσανε και οι τέσσερις συλληφίτες από ανακριτή και όταν ας πούμε, ήρθε η ώρα της απόφασης ας πούμε, τέλει, μετά, από, μετά από πολλές ώρες ε, εδώ πέρα να βάλω μια παρένθεση σε σχέση με, με ένα σκηνικό που έγινε την πρώτη μέρα των δικαστηριών είναι ότι όταν οι σύντροφοι ας πούμε ε, φύγανε, όταν ήρθαν τα περιπολικά για να πάρουν του σύντροφους και να ξαναγυρίσουν πίσω, η αστυνομία πάλι επιτέθηκε χωρίς λόγο ας πούμε και αιτία στους κεντρωμένους εκεί έξω. Ε, εντάξει. Ε, με συγχωρεί, μπορεί να, να ορίσει λίγο το επιτέθηκε, δηλαδή ή έκανε, πώς το λέμε, έκανε ντου, α πούμε. <laughs> ναι, ναι καρνικά, δηλαδή Όταν λέω επιτέθηκε, δεν εννοώ κάτι παραπάνω, γιατί ουσιαστικά έγινε χωρί πρόκληση. Έτσι, δεν, υπή, δεν είναι ότι υπήρξε κάποια πρόκληση για του άλλου και, ε, και ότι έγινε αυτό το πράγμα. Είναι ότι ε, ε, ανέτεια ας πούμε, ε, και χωρί λόγο, και ενώ οι σύντροφοι είχαν ήδη φύγει ας πούμε, με το αυτοκίνητο, με, με αυτοκίνητο τη αστυνομία, ε, πρόκειψαν σε αυτή την κίνηση όπου οι σύντροφοι στάθηκαν μπροστά και συγκρούστηκαν και με κοινά χέρια κανονικότατα και στάθηκαν στο ύψος της. Ούτε έφυγαν, ούτε κυνηγήθηκαν, ούτε κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα κιόλα να αντιστραφέσουμε και το κλίμα ψυχολογίας που υπήρχε. Γιατί προσπαθούσαν να μας βαρύνουν την ψυχολογία όσο γίνεται περισσότερο και σε εκείνο το σημείο είναι που μπορούμε να πούμε ότι, ότι ουσιαστικά ξεσπάσαμε κιόλα. Δηλαδή ξαφνικά καλά χωρίς λόγο, πούμε, ε, πούμε, γκλώπους, πούμε, τα καλά καθημερινά, και χωρί λόγο, α πούμε, μα επιτέθηκαν με γκλόπ, κτλ. και σταθήκαμε και με το παραπάνω, α πούμε, εκεί πέρα, έτσι. Ε, mm -hmm. Τώρα, συνεχίζοντα τέλο πάνω σε αυτό το πράγμα που έλεγα πριν και κλείνοντα αυτή την παρένθεση, είναι φτάνοντα τη δεύτερη μέρα και, α, και αφού οι σύντροφοι έχουν περάσει, από, ε, έχουν, έχουν περάσει από ανακριτή και η διαδικασία έχει τελειώσει, και εν τέλει, ας πούμε, περιμένουμε τη, την απόφαση ας πούμε, μεταξύ εισαγγελέα και, και ανακριτή. Υπήρξε μια διαφωνία ε, ε, ανάμεσά του και εκεί πέρα ακριβώ είναι αυτό που έλεγα πριν, σε σχέση με τη βεντέτα στην οποία θεωρεί ότι βρίσκεται αυτό ο λόγος λόγω εισαγγελέα. Είναι ότι ε, ο ανακριτή ενώ α πούμε. Ε, βλέπει και τις αντιφάσεις στις ε, στις δικογραφίες και σε εκθέσεις των μπάτσων το, το, το, το τον πάτσον, ας πούμε, σαν μάρτυρε ας πούμε, και τα λοιπά και σε σχέση ας πούμε, με τι τις με τις που που καταθέσαν, ας πούμε, εκεί πέρα που ήταν ας πούμε, στα, στα σημεία που, που βρέθηκαν ας πούμε, ή που συλλήθηκαν οι σύντροφοι ε, εξαφνικά αυτό που έγινε είναι ότι ο ανακητής πούμε, αποφάσισε ή μάλλον την την απελευθέρωση των συντρόφων με με κάποιες με κάποιες χρηματικέ εγγύεις το θα αναφερθώ και το λένε με με κάποιες σας ενώ ο Σαγγελέας, ας πούμε, επέμενε, εκβιαστικά, ας πούμε, κιόλας, σε μια σε, σε πρόταση, ας πούμε, περί προφυλάκησης, ας πούμε. Και εκεί πέρα, ας πούμε, ε, περί προφυλάκησης των δύο, έτσι, ή των τεσσάρων. Μιλάμε ε, για, για του δύο με τα κακουργήματα. Ναι, και εκεί πέρα, ναι. ακριβώ είναι ουσιαστικά που, ε, ενώ το μαθαίνουμε αυτό το πράγμα, και ενώ επικρατέσουμε και μια σέγγηση, ας πούμε, μεταξύ μας, σε σχέση με αυτό το πράγμα, ε, ξαφνικά, ας πούμε, μας γίνεται γνωστό δια που, είχε, που πούμε, το τα παιδιά, πούμε, τους του εκεί στο, στο, στο, στο δικαστήριο. Ε, μας έχει γίνει γνωστό ότι ο, ο εισαγγελίας ας πούμε, δεν, θέλει, δεν, δεν θα πάρει απόφαση. Ε, εάν δεν ε, απομακρυνθούμε από το σημείο της συγκέντρωσης και δεν πάμε κάπου αλλού, ε, Αλλιώ, ε, όπω είπε λέει, θα, οι σύντροφοι θα, θα κρατηθούν ε, πώ είναι και άλλη μία μέρα, με αποτέλεσμα ας πούμε, να η διαδικασία μου να κρατήσουμε έρθει τη Δευτέρα και πώ να, να, να κρατηθούν οι σύντροφοι δύο μέρε παραπάνω έτσι. Δηλαδή μιλάμε για εκβιασμό ας πούμε, κανονικά. Δηλαδή δεν ξέρω πόσε φορέ έχει γίνει ας πούμε, στο, στο παρελθόν αυτό το πράγμα εγώ, δεν γνωρίζω ας πούμε, κάτι αλλά σίγουρα ε, εγώ έκλειω από την φορά αυτό και τόσο, δεν ξέρω να έχει συμβανού, δηλαδή ένα συγκεκριά. Να εκβιάζει κάποιο συγκεντρωμένο ότι αν δεν φύγουν, δεν θα παρθεί απόφαση, α πούμε. Ετέλει, γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο, α πούμε, αποφασίσαμε να φύγουμε από το συγκεκριμένο σημείο. Έτσι εντάξει, στο κέντρο του Ιρακλείου έτσι έλου όλα κοντά είναι, δηλαδή η απόσταση των δικαστήων με, με, με τα λιοντάρια ας πούμε, που λέμε, που είναι η κεντρική πλατεία, ας πούμε, που σχεδόν πάντα είμαι καλύπτε οι, οι, οι πορείε, μιλάμε ότι είναι είναι με 30 μέτρα διαφορά. Οπότε δεν καταλαβαίνω ότι. Ποιο ήταν ο ουσιαστικό εκβιασμό αυτό που είχε ο άνθρωπο, ο εισαγγελέα. Αλλά τέλο πάντων, φύγαμε από το συγκεκριμένο σημείο, καταφύγαμε κάτω, φύγαμε με πορεία, περνώντα ενώτε και μπροστά τα δικαστήρια κτλ. και προκαλώντα και το σχετικό πούμε εκεί πέρα. Πήγαμε στα λιοντάρια, όπου αντίλαβα, εκεί πέρα μα γνωστοποιήθηκε μετά από μία ώρα, περίπου μία μισή ώρα, μα γνωστοποιήθηκε ότι οι συλληφθέντε θα αφαιθούν ελεύθεροι. Και αυτή με τα πλημελήματα και αυτή με τα κακουργήματα. Αλλά λόγω της διαφωνίας που υπήρχε ανάμεσα σε εισαγγελέα και ανακριτή, η περιπτώσει των δύο συντρόφων ας πούμε, με, τη, με τα κακουργήματα ας πούμε, θα, θα, θα περνούσε από δικαστικό συμβούλιο, ας πούμε, το οποίο θα αριζόταν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών. Ε, εντάξει, εκεί ακριβώς ας πούμε, μερικές μέρες ας πούμε, εν τέλειο πληροφορηθήκαμε ότι το, το συμβούλιο ας πούμε, πήρε απόφαση... Για την, για την μη προφυλάξη πούμε, των συντρόφων. Ε, κρατήθηκαν οι αρχικέ χρηματικέ εγγυήσει, όπου είναι για του δύο με τα πλημελήματα ε, 3.000 ευρώ στον καθέναν ε, για τα πλημελήματα και 20.000 ευρώ ε, στον καθέναν για τα κακογήματα. Ε, μιλάμε για τα δύο παιδιά δηλαδή που κινδύνευσαν ε, να προφυλακιστούν. Ε, μια ερώτηση. Ναι. Να σε διακόψω λίγο μια ερώτηση πάνω ναι. σε αυτό το σημείο. Ε, γιατί καλό είναι κιόλας να, να υπάρχει, ε, ο, ο, το χρονικό περιθώριο που υπάρχει για την καταβολή των χρημάτων αυτών, ποιο είναι και αν υπάρχει κίνδυνος, αν δεν καλυφτούν μέχρι το χρονικό περιθώριο που έχουν θέση, να προφυλακιστούν τα παιδιά. Ε, λοιπόν, αυτό η το, αυτό το, πρώτης ενέργειας βασικά που έγιναν ήταν μια... Ε, κα, καταρχήν το πρώτο πράγμα που, που έγινε ήταν ότι ε, με, μέχρι μια εβδομάδα έπρεπε να, να καταβληθούν τα, τα ποσά τη ε, εγγύησης. Ε, υπάρχει επίσης αυτή η νομική ας πούμε, δικλίδα ας πούμε, που υπάρχει που, που, που δίνεται η δυνατότητα ας πούμε, να ασκηθεί έφεση ας πούμε, σχέση με αυτό το πράγμα. Έτσι. Προκειμένου μου, να, να παρουσιαστούν ας πούμε, κάποια αποτεκτικά στοιχεία ότι ότι οι λόγω συλληφθέντες, δεν έχουν ε, τη δυνατότητα, πούμε, να πληρώσουν όλη, τη, ε, όλη τη, την εγγύηση. Γιατί, εντάξει, μιλάμε τώρα για, όχι ακριβώ για υπέρογγα, ας, πώς, ας δηλαδή, εντάξει, πράγμα του, του, του, του εκδικητικού, α πούμε, μιλάμε για, Έτσι, είναι, είναι, είναι φοβερά, ας πούμε, υπερβολική... Τέλος πάνω. Ε, ουσιαστικά, έγινε, έγινε ασκήθηκε, πούμε, αυτή η έφεση, ας πούμε, των Σαβρικών προκειμένου να μειωθούν, ας πούμε, οι περιπτώσεις και είχαμε ήδη σήμερα ένα νέο ε, σε σχέση με αυτό το πράγμα ε, ότι μιας της συντρόφης, ας πούμε, η χρηματική εγγύηση από 3.000 ευρώ κατέβηκε στα, στα 1.000 ευρώ αναμένουμε εννοείται και τις υπόλοιπε, ας πούμε, να πέσουν και αυτές είναι μέσα σε ένα διάστημα, νομίζω, 14 με 15 ημερών, ας πούμε. δεν είναι παραπάνω δηλαδή, από δύο εβδομάδες, είναι κάπου εκεί έτσι. Mm -hmm. Απλά το ζήτημα είναι ότι, δεν μας, ε, ότι, ότι δεν, δε, η αλήθεια είναι ότι δεν μας γνωστοποιήθηκε ακριβώς από πότε ξεκίνησε η μέρα. Έτσι. Πότε ε, ξεκίνησε να μετράει το... Ε, πότε ξεκίνησε να μετράει οπότε ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η χρονική περίοδος είναι πάνω κάτω μέχρι, μέχρι το τέλος ε, της επόμενης εβδομάδας. Έτσι χοντρικά, έτσι χοντρικά, χωρίς να, να, να είμαι και απόλυτα σίγουρος, γιατί βασικά κανένα δεν είναι απόλυτα σίγουρος. Έτσι. Ακόμα περιμένουμε δηλαδή αρχικά να πέσουν οι τέτοιες, να πέσουν οι, οι τιμές ας πούμε των εγγύσεων. Είναι υπερβολικά ας πούμε ας πούμε έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλέ, Είναι πάρα πολύ αυτά. Αν μπορεί λοιπόν τώρα να μας κάνεις μια συνοπτική αναφορά των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα σχετικά με την υπόθεση καθώς και να μας μιλήσεις για το τι υπάρχει στον ορίζοντα σχετικά με νυχτές δράσεις, πορείε κτλ. Ουσιαστικά από, τη, ε, από την πρώτη μέρα, από το, το, το, το πρώτο βράδυ και όλος ας πούμε, της, ε, το συλλείψε, δημιουργήθηκε μια συνέλευση αλληλεγγύης από κόσμο ας πούμε, που βρέθηκε ε, εκείνη την ώρα πούμε, στην πορεία και από, και από άλλο κόσμο ας πούμε, που, που δεν ήταν ε, παρόν πούμε, στην πορεία. Δημιουργήθηκε από το ίδιο βράδυ μια συνέλευση αλληλεγγύης, η οποία είχε σαν στόχο τη, ε, τη, βασικά, τη δημιουργία πούμε, δράσεων πούμε, σχέση με αυτό το θέμα το να βιώσω περισσότερο προς τα έξω το ζήτημα και των συλλήψεων από τη μία και το ζήτημα τη εκείνος του πίκου από την άλλη, όσο γίνεται περισσότερο. Ε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια το, τη δεύτερη μέρα ε, ε, έγινε, μια κατάληψη, ε, έγινε μια κατάληψη σε δυο τηλεοτικούς σταθμούς του TV Redas και, και του Κρήτη TV ε, την ώρα του, του βραδινού του Δελτίου. Είχαμε τέλο πάνω πάει εκεί πέρα προκειμένου να να δώσουμε, ας πούμε, ένα, να δώσουμε ένα μήνυμα σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα που γινόντουσαν και που γίνανε και σε σχέση με το ΠΙΚΠΑ και σε σχέση με. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι ακριβώ και το σημείο που διαβάστηκε ας πούμε, και διαβάστηκαν και κομμάτια από την, την πέμπτη ανακοίνωση ε, τη Ανοιχτή Συνέλευση Αναρχικών Αντικουσιαστών σε σχέση με ό, ό,τι συνέβη όλε εκείνε τι μέρε. Ε, ταυτόχρονα, πούμε, γίνανε αρκετέ δράσει. Ε, αλληλεγγύη, είχαν γίνει κάποιε μικροφωνικέ, ε, ε, κάποιο κόσμο μοίρα, μοίρασε κείμενα πούμε, ε, στα πανεπιστήμια ας πούμε, και στο κέντρο, α πούμε, μοιραστήκαν αρκετά κείμενα. Ε, Τέλο πάντων, υπήρχε μια, μια αρκετά καλή κινητικότητα την πρώτη μέρα σε σχέση, σχέση με αυτό το ζήτημα, εκτό βέβαια προφανώ και τη παρουσία μα την πρώτη μέρα στα δικαστήρια. Ε, τη δεύτερη μέρα ε, αποφασίσαμε την, ε, την κατάληψη του τεσματοδικίου στο Ηράκλειο η οποία βρίσκεται πέριξε του το κεντρικών δικαστηρίων ε, στο, στο, κέντρο, στο κέντρο της, της πόλης ε, στην οποία πούμε, κάτσαμε, τρεις, ε, όχι τρεις, ε, κάτσαμε περίπου 2 με 2,5 ώρες ε, στη συνέχεια πούμε, σε μια απειλή πούμε, που δεχτήκαμε από, από μια έντονη πούμε, παρουσία των ΜΑΤ αποφασίσαμε να φύγουμε από το, το λόγω σημείο προκειμένου να μην, να, να μην αποφευθεί οποιουσδήποτε αποκλεισμό μας ας πούμε, και να μην μπορέσουμε πούμε, να, να παρευρεθούμε ε, έξω από τα δικαστήρια εκείνη τη μέρα ε, αποφασίσαμε να φύγουμε από την κατάληψη και να πάμε με πορεία ε, στα δικαστήρια όπου εν τέλει παραμείναμε πούμε, και, ε, και μέχρι το... Και μέχρι τη στιγμή που βγήκαν οι αποφάσεις, και όπως είπα και πριν, μέχρι τη στιγμή που ουσιαστικά μας απείλησε ο Ισαγγελίας ότι αν δεν φύγουμε θα κρατήσει τους συντρόφους μας μέσα. Αυτό ήταν τη δεύτερη μέρα το πρωί. Μετά την ίδια μέρα είχε καλεστεί ας πούμε, μια παγκρήτη απορία ενάντια στην καταστολή σε σχέση με το θέμα αυτό της, της καταστολής πούμε, και τη σύλληψη των συντρόφων και, θέμα, και για το θέμα της εκείνος της του ΠΙΠΑ. Η οποία, όπω ε, μπορεί να διαβάσει και κάποιου βασικά και στι ανακοινώσει που έχουν βγει και στα, στην ανταπόκριση που, που είχαν ανέβει σε διάφορα μέσα ήταν από τι μεγαλύτερε πορείες ας πούμε που, ε, που, που, που έγιναν που, που έγιναν από το χώρο που από τον αναρχικό χώρο πούμε, στο Ηράκλειο. Μιλάμε μια, μια πορεία που είχε περίπου γίω στα άτομα ε, με, με παρουσία ας πούμε, με μεγάλη παρουσία ας πούμε, φοιτητών. Ε, υπήρχε και ένα, ένα μπλοκ, ας πούμε, φοιτητο, ε, φοιτητικών συλλόγων και, γεν, και γενικά, ας πούμε, παρουσία ε, συντρόφων από όλη την Κρήτη και εδώ πέρα αξίζει να σημειώσω το γεγονό ότι λόγω της, ε, της διενέργειας, ας πούμε, της παγκρήτιας είχαν στη διάφορα μπλοκά, είτε στην εθνική, είτε στις εισόδου, ας πούμε ε, ε, από, τις, ε, από τις εθνικές οδούς, ας πούμε, προς το Ηράκλειο ε, είχαν στη διάφορα μπλοκά, στα οποία Πώ το λένε προσήκθησαν, ε, όχι προσήκθησαν, ελέγχθησαν αυτοκίνητα σύντροφων και σε συγκεκριμένη περίπτωση ένα σύντροφος ε, προσήκθησε ε, μόνο και μόνο επειδή δεν είχε ταυτότητα πάνω του. Εν τέλεια, πούμε, νομίζω ότι από εκεί από, από, από, τη μέρα και μετά ξεκίνησε και ε, αυτή, πώς να το πω, συνοπτικά, αυτή η μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να, να, να αναζητηθούν, ας πούμε. Τα χρήματα πούμε, των εγγυήσεων πούμε, και τα λοιπά ξεκινήσαν πούμε, κάποιες κινήσεις αλληλεγγύης που ξεκίνησαν πούμε, με τα, τα καφενεία που, που, που κάναμε πούμε, ε, σε διάφορους χώρους. Ε, ξεκίνησαν ε, με, τη, με την αλληλεγγύη και των ίδιων τον ίδιο των συντρόφων γενικά που υπάρχουν και δρουν μέσα στο, στο, στο, στο κίνημα πούμε, να, να αναζητηθούν πούμε, τα χρήματα. Σε αυτή την προσπάθεια ε, ε, στάλθηκε, στάλθηκαν ας πούμε, διάφορα ενημερωτικά mail σε συντρόφους ας πούμε, σε συλλογικότητες σε, σε, σε, σε κινήσει, σε καταλήψεις στην Ελλάδα σε σχέση με το, με το ζήτημα της αλληλεγγύης ας πούμε, και της στήριξης του Ταμείου ε, του Ταμείου ας πούμε, για, για, για, τις, για τις εγγύσεις που πρέπει να πληρωθούν Δημιουργήθηκε ας πούμε, μια ομάδα η οποία διαχειρίζεται το, το, το Ταμείο αυτό, η οποία έχει βγάλει και τη σχετική ανακοίνωση, η οποία τέλο πάντων ε, ε, ε, μέσα σε όλα θα ήθελα να διαβάσω τουλάχιστον τι τρει θέσει στι οποίε αναφέρεται το εν το, τον τον κείμενο και τι τρει προτάσει. Ε, ε, ζητάει τη στήριξη ε, για το Ταμείο Αλληλεγγύη. Όπω κρίνει εν τέλει ο καθένα, με καθενή προβολές, πάρτι, τη και κλπ. εκδηλώσει οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα υπέροχα δικαστικά έξοδα και τι εγγύησει των τεσσάρων. Ιδιαίτερα για να καταβάλουμε τι εγγύσει των 46.000 ευρώ, τα οποία πρέπει να καταβληθούν εντό 15 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή εκδίκαση τη έφεση. Μείωση των εγγυήσεων που θα κατατεθεί σήμερα 1η Μάρτιο του 2011. Το ποσό ενδέχεται να, μειω, να μειωθεί κατά την εκδίκαση τη έφεση. Τα χρήματα που θα μαζευτούν θα, στα, θα σταθούν σε λογαριασμού που θα αποσταλούν τι επόμενε μέρε με, με, μετά από μεταξύ μα επικοινωνία. Παρακαλώ να απαντήσετε άμεσα στο παρόν ε, Η δεύτερη θέση λέει ότι. Να υπάρχει πούμε, συμμετοχή ας πούμε, σε δράσει μέσα από τι οποίε να, να μπορέσει να βγει και, και μια ας πούμε, μέρα πανελλαδικής δράση η οποία ε, μπήκε για τι 8 Μάρτιου του 2011. Και η τρίτη, ας πούμε, η τρίτη θέση ας πούμε, του, του, του εν κειμένου είναι, είναι να μα θυμίσετε με την παρουσία σα στην πανελλαδική πορεία αλληλεγγύη ενάντια στην καταστολή και στην νομοκρατία στο Ηράκλειο Κρήτη στι 2 Απριλίου 2011. Στα πλαίσια του τριμέρου αλληλεγγύη που θα διεξαρθούν τι μέρε από την 1η έω τι 3 Απρίλη, savoie Κυριακή, δηλαδή, το τριήμερο αυτό, ε, όπου θα γίνει σίγουρα μια πανελλαδική πορεία ας πούμε, ενάντια στην καταστολή για την αστομοκρατία, μια συναυλία και μια συζήτηση ας πούμε, ε, ε, σε, με δικηγόρου για ζητήματα καταστολή κτλ. Εννοείται ότι το, το ζήτημα αυτό. Το ε, τρίμηνο αλληλεγγύη αυτό γίνεται ε, πρωτίστω για του τέσσερι συλληφθέντε και για την πρόσφατη ας πούμε, εμπειρία που, που, είχαμε, που, που είχαμε εδώ πέρα, αλλά και για τον σύντροφο ας πούμε, που, που διώκεται για την κατάληψη του πικ, όπω ανέφερα και πριν, για την περίπτωση ας πούμε, του, του, του συντρόφου, ο οποίο διώκεται με, τη, με την ποινή τη ε, παράνομη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τη ποινή τη περιφθορά δημόσια περιουσία. Σε σχέση με τις δράσεις Εννοείται ότι κάθε μέρα υπάρχει Εδώ πέρα δηλαδή κάθε μέρα κινούμαστε Κάθε μέρα κάνουμε πράγματα Έχουμε μεταφράσει ήδη κάποιος ανακοινώσει Και τον λόγο μέλη έχει μεταφραστεί Το έχουμε στείλει ας πούμε Και στο εξωτερικό Γενικά ζητάμε από κόσμο να στηρίξει Το, το θέμα αυτό Θεωρούμε ότι, ότι Από τη μία μεριά σίγουρα δεν, είναι, ε, δεν, α, δεν αφορά μόνο εμάς ε, Το ζητήμα της καταστολής Και της αστοδημοκρατίας αφορά βασικά κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και παντού και πρέπει ας να δηθούν, ας πούμε, οι με σίγουρα οι τρόποι με του οποίου θα, ε, θα απαντήσουμε ας πούμε, συλλογικά ας πούμε, και, και, και, και συνεκτικά και οργανωμένα απέναντι, αυ, απέναντι σε αυτή την προσπάθεια ας πούμε, φήμο, φήμω, ας πούμε, των ανθρώπων που προβούσκονται στο δρόμο ας πούμε, γενικά όλες αυτές, όλο αυτό το καιρό ας πούμε, τον πόλεμο εντός αγωγικών που... Που, που, που βιώνουμε πούμε, από, από μεριά του, του συστήματο και του κράτου. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια θεωρώ ότι μια καλή ευκαιρία γενικά και για ζήμωση και για ανταλλαγή πούμε, εμπειριών για αυτέ τι περιπτώσει είναι το να έρθει μαζικά κόσμο και να στηρίξει πούμε, το τρίμερο αλληλεγγύη πούμε, που θα γίνει τον Απρίλιο, όπω είπα και πριν, από 1η 3 3η Απρίλιο, το Πασκευή-Sαββατοκυριακή. Αυτά. Σε γενικέ γραμμέ τώρα εντάξει, θα, θα βγουν πούμε, και σίγουρα πιο λεπτομερής ανακοινώσεις, ας πούμε, στις, στις, στις, στις επόμενες μέρες και σε σχέση με την αυφή, ας πούμε, και, και λεπτομέρειε πούμε, σε σχέση με τις δραστηριότητε ας πούμε, που θα, που θα γίνουν εκείνες ε, τις μέρες, ας πούμε, των εκδηλώσεων. Ε, αυτά πάνω κάτω. Τώρα δεν νομίζω, πάνω κάτω, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει, ας πούμε, να έχω ξεχάσει κάτι, κάτι σημαντικό. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμέ έχω καλύψει αρκετά πράγματα που έχουν γίνει. Uh -huh. Εντάξει, το, μόνο, το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να μεταφέρω προφανώς είναι η ένταση, ο συναισθηματισμός, ας πούμε, και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Αυτό. Ναι, προφανώς, προφανώς. Αυτά. Σε αυτό εδώ το σημείο, λοιπόν, ε, ε, ουσιαστικά η ημέρωση τελείω. Ε, τώρα, ε, και, για, και για να κλείσουμε κιόλα, αν θα ήθελες ε, να απευθύνεις... Ε, κάποιο προσωπικό μήνυμα τέλο πάντων ε, και με βάση της, την προσωπική σου εμπειρία και το πώς το SSCA ε, αυτή την καταστολή που βιώσατε κάτω στην Κρήτη ε, μπορεί mm. να πει ό,τι θέλεις Ναι όπως έλεγα γενικά και πριν νομίζω ότι ε, γενικώ όλο αυτό το πράγμα που γίνεται το τελευταίο διάστημα και στο βαθμό πούμε, που έχουμε φτάσει να έχουμε ε, τόσους, και, και τόσους συντρόφους γενικά μέσα και γενικά όλο αυτό το σκηνικό τρομοκράτης πούμε, που έχει και τομοκράτηση πούμε, της κοινωνίας που, που παίζεται πούμε, γενικά κάθε μέρα σχεδόν έτσι, σε σχέση πούμε, και με το αναρχικό κίνημα αλλά και γενικά με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται και με την επίθεση, που, που, που δεχόμαστε με αυτή τη στιγμή και σαν κοινωνία πούμε, έτσι, όχι ένα κομμάτι από αυτό νομίζω ότι ε, Εμπειρίε και συμπεράσματα, οφείλουμε γενικά να βγάλουμε όλοι μέσα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν, ε, όπως έλεγα και πριν γενικά και αυτό είναι ίσω και μια γενική διαπίστωση πούμε, στο Ηράκλειο, την οποία δεν την έχω μόνο εγώ πούμε, προσωπικά, ότι είναι φοβερό το γεγονός στο στο πώ αντιλαμβάνεται πούμε, ε, τη, την καταστολή και με τι όλου του αντιλαμβάνεται να την καταστολή στο Ηράκλειο, το κράτο, α πούμε, γιατί όπω ανέφερα και πιο πριν, όταν, για παράδειγμα, σε μια πορεία ας πούμε, 70 ανθρώπων, ε, φέρνει ή επιβάλλεις ας πούμε, μια καταστολή του τύπου ε, ε, για το θέαμα ας πούμε, και για την επιβολή ας πούμε, ε, τη, τη ανατερότητα, πούμε, και, και φέρνει, α πούμε, για 70 άτομα, Νομίζω ότι από μόνο του αυτό το πράγμα πάει να πει κάτι. Θεωρώ επίσης σε αυτό το σημείο ότι πρέπει να, πρέπει να πω ότι γενικά ε, σε σχέση και με το θέμα της κερατέας, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε τι είναι ένα ζήτημα, πούμε, ε, όπως και να το κάνουμε συγκλονιστικό ας πούμε, αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα, ότι, δηλαδή και αυτό που συνέβαινε όλο αυτό τον καιρό εκεί πέρα, ότι αυτή τη στιγμή πούμε, η κερατέα για παράδειγμα είναι ένα πεδίο, κοινων... πεδίο κοινωνική σύγκρουσης, το οποίο ωφέλη έχουν όλοι από εκεί πέρα. Σε ένα μεγάλο βαθμό όφελος έχει το κράτος γιατί έχει να κερδίσει σαν εμπειρία και σαν η διαχείριση έκριθμων έκριθ καταστάσεων πάρα πολλά πράγματα, αλλά και η κοινωνία και συνολικά πούμε, το ανταγωνιστικό κίνημα έχει να, να κερδίσει μια εμπειρία από εκεί πέρα και να δει γενικώ πώ ε, αντιμετωπίζει το ζήτημα της καταστολής σε περιπτώσεις τέτοιε έκριθμων καταστάσεων ή γενικώ σε, σε καιρούς, πούμε, όπου ε, ε, δεν, δεν μιλάμε πλέον πούμε, ε, για για, πώς λέω, για μεμονωμένα περιστατικά ας, πούμε, ας πούμε, ε, βίας, αλλά μιλάμε για κάτι το γενικευμένο αυτό